καφέ να γυρίσω και ποτέ την πάλα θα παίρνω κατά τα πόδια του πελέρι Άντε, καλή μέρα και καλό μήνα, σήμερα 1η του Οκτώβρη που επειδή με κοιτάει και ο Πάμπιζας λίγο παράξενα είναι η Διεθνή Σημέρα του Καφέ και πάμε να το ξεκινήσουμε με μια έκκληση Θέλω καφέ Πολύ καλή ιδέα εγώ θέλω καφέ λίγο αργότερα όμω, όχι τώρα, γιατί έκοψα του πολλού καφέ. Δεν βλέπει τη φάσα την ώρα που ξυπνά που λέγε βλέπω τη φάτσα μου στο φτώσα τον <στονίκαι> Ναι καθρέφθηκε. Είναι ναι, <στονίκαι> ναι, ναι, ναι. το μάτι, έτσι ξέρει, α πούμε, μισό κλειστό ή τελείω κλεπτό. Είχατε για τώρα το πρωί τη διεθνή τιμέ του καφέ, παραμένουν. Πάντα κοιτάζω παιδί μου. Ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνω το πρωί είναι να δω τι γίνεται στον κόσμο στι τιμέ στι διάφορε αγορέ. Κοιτάζω και το καφέ γιατί έχει ακριβώ. Θα ρωτήσω για να μου έτσι. Σε διεθνέ τιμέ έχει τι μειά Ελληνικό καφέ. Όχι, Ο ελληνικός <laughs> καφές είναι ένα παρεπόμενο, παρεπόμενο, παρεπόμενο, είμαστε οι παρεπόμενοι. Εγώ κοιτάζω μία τιμή, δεν κοιτάζω πολλές, υπάρχουν πολλές καθετιμές, υποικιλίες, διαφέρουν και μετά είναι η επεξεργασία. Πιλώνες, Υιό, Υιό, Υιό. Και Αυτά είναι τα ωραία, γιατί υπάρχει και ο κρύος καφές, αυτό είναι η ελληνική ευρωτεχνία, είναι γνωστό. Ο Λάσης ευχαριστώ όσοι έχεις ξανακούσει την ιστορία, ξέρεις πως, στη Διεθνή Έκθεση που έπεσε το ρεύμα και χτύπησε στο σέικερ και έτσι φτιάξαμε τυφρά παιδιά και μετά αρχίσαμε να το εξελίσσουμε το πράγμα και είμαστε και φρέντο καπούτσιν. Εκτός του κλάσκαρ, εδώ απέναντί μας πολιωτικός και κονσολιέρης στο 210-200-200 κυρία Εβού για τα σχόλια, τα σχολιανά και τα ρέστα. Oh, yeah, yeah. Εκτός από το καφέ είναι και παγκόσμια μέρα ηλικιωμένων, πάπαι μου, χρόνια μας πολλά. Χαίρετε, χαίρετε. Για ποιου το λε αυτό, Για εμά, Φιλική Αφρική. Α, εντάξει, παιδί μου, έχει την κατανόησή μου και την αγάπη μου και τα πάντα. Τι τρυφερότητα θέλετε και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ε, ε... Αυτό που λένε, ρε παιδί μου, σημασία έχει πόσο είσαι, όχι πόσο είσαι. Πέβδουνε, ναι. ναι. το περίμενα, λοιπόν. Χθε ε, έβλεπα yeah. τι ε, αναμεταδόσεις ότι το Ισραήλ θα μπει στο, στο νότιο Λίβανο και λέω τώρα το πρωί θα πάω και θα είναι στημένοι όλοι και θα yeah. λένε Καταδικάζετε τον Πούτιν όταν μπαίνει στην Ουκρανία. Τώρα, γιατί δεν καταδικάζετε το Ισραήλ όταν μπαίνει στην. Ε, στον Ότιο Λίβανο. Ε, κοιτάξτε, για πάρα πολλοί κόσμο είναι απολύτω εύλογο το ερώτημα. Έλα, τώρα. Ε, τι, δε. Έλα, δε, δε, ε, ε, ε, ε, βγείτε λίγο, μάθετε να σκέφτεστε, μάθετε να βλέπετε τα πράγματα όπω είναι. Όταν ο άλλο σε βομβαρδίζει από την άλλη μεριά, δεν θα πα να, να τον κάνει κατονικά κατάσταση νεάτρε. Τι λε τώρα. Ναι. Ε, Φυσικά τι. Ισβάλλει, δε... λέει, στον Νότιο Λίβανο. Πρώτον, εκεί ο Λίβανο είναι μια κατηλημένη. Από του ακραίους χώρα, μία διαλυμένη από του ακραίους χώρα. Άρα, Έτσι, Και εν πάση περιπτώσει, όταν έχουν όλα στήσει, όταν το Ιράν στέλνει πυράβλους που του βάζουν εκεί για να χτυπάνε του άλλου, οι άλλοι θα καθίσουν με σταυρωμένα χέρια. Ότι έχει το μια... περίμενε κανεί αυτό ποτέ. Νομίζω ότι έχει μια ωραία γελογραφία. του στον σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών που λέει: Κι αν είναι κρυμμένοι οι τρομοκράτε στο κτίριο του ΙΕ, να χτυπήσουν το κτίριο του ΙΕ. Εντάξει, yeah. οι. Εμά Λε γελιογρα... κάτι τραβηγμένο. Μπορεί, να λένε, λες μπορεί κάτι... να λένε, έχουν το ελεύθερο να λένε ό,τι θέλουν. Λες κάτι τραβηγμένο και σου απαντάω και εγώ με το τραβηγμένο. Διότι δεν... όταν έχει εισβολή μια χώρα σε μια άλλη χώρα, έχεις εισβολή εσβολή... χώρα σε μια άλλη χώρα. Δεν, δεν υπάρχει. Κατά Δε φορή, η Δεν χώρα... ναι, εξέλιξη χερσές, επιχειρήσεις. Ναι, λέω ότι αυτό ήταν αναμενόμενο από τη στιγμή που η χώρα που λέγεται δεν είναι σε θέση να ελέγξει τη χώρα και έχει επιτρέψει σε μια παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση, η οποία προχτές απειλούσε ότι θα πάει στην Κύπρο να τα κάνει γης Μαδιάμ, σύμφωνη να στείλει και πυράβλους στην Κύπρο, μην τα ξεχνάμε, έτσι, όταν μια παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση, η οποία καθοδηγείται από ένα άλλο κράτο, τρίτο, έχει εγκατασταθεί εκεί και πυροβολεί και στέλνει πυράβλους σε μια άλλη χώρα, η άλλη αυτή χώρα έχει το δικαίωμα να αμυθεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν έστελνε η Ουγγ όχι, απλά καθάριζε όποιον μιλάει Ρώσικα στην ευρωτήρη καθόλου δεν συνέβαινε. Αυτό μην ακούς την προπαγάνδα του Αλήθεια, μπάμπη μου. Ε, καθόλου δεν συνέβαινε. Όχι, μπάμπη μου, με συγχωρείς. Καθόλου δεν συνέβαινε. Με συγχωρείς, Έχεις ακούσει όχι, την προπαγάνδα όχι. αυτή. Και την έχεις όχι, δεν έχω ακούσει την προπαγάνδα. Αυτό που κάνανε. Μπάμπη, ένα λεπτάκι. Καταρχήν, αν θέλει να κάνουμε διάλογο. Ναι. Το διάλογο πρώτο. σημαίνει να πω εγώ τι έχω να πω και μετά να μου απαντήσει εσύ. Τι ώρα, λοιπόν, 10 παραπέτατα, θα τα πω εγώ. Όχι, όχι, όχι. Δεν όχι, θα προλάβει. Δεν είναι ανησυχή. Χρόνο για τη δημοκρατία υπάρχει πάντα. Να είμαστε καλά, Έτσι. παιδιά. Οι Ουκρανοί κληρονόμησαν μία σειρά από οργανώσει οι οποίε ήταν φοιτεμένε από του Ρώσου επί δεκαετίε. Έπρεπε αυτέ να καθαριστούν. Ε δεν την κάνουν αυτή τη δουλειά οι καλοί άνθρωποι που πάνε το πρωί στο γραφείο του. Την κάνουν άλλοι άνθρωποι. Αυτό ήταν που είχε ξεκινήσει να γίνει. Και θα γινόταν οπωσδήποτε. Το ότι ο Πούτιν προσπαθούσε να κρατήσει ζωντανέ κάποιε ομάδε που τον στήριξαν όταν έβαλε στο χέρι την Ουκρανία, γιατί μετά την έχασε. Πολιτικά βεβαίω και γι' αυτό μπήκε στρατιωτικά μετά. Τελείωσα. Εντάξει, τώρα φαντάζομαι ότι οι πιο φανατικοί υποστηριχτέ τη εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο. Που εγώ ακούω, Αλίγο, μπαμ. Εγώ δεν είμαι υποστηρικτή. Να τελειώσω Λείς. τη φράση μου, σε παρακαλώ. μέρα, καλό μήνα. Πλήττε, yeah. δηλαδή. <laughs> <laughs> ναι, αλλά να λε αυτό που λέω, μην μου λες. Όχι, δεν θα λέω αυτό Μη που μου βάζει μια ταμπέλα. Όχι, όχι. Αυτό δε... που δεν μπορώ από δε την αριστερά, θα... Γιώργο. Δεν είναι η Την αριστερά να να και ταμπέλεσαι και ταμπέλεσαι να πιάσει κουβέντα έξω. μαζί τη. Τώρα μιλάω εγώ Α, Να μου εγώ πώς. ποτέ δεν σου κρέμασε Αλλά, πω, Τώρα κρέμασε καμία τελευταία Όχι μια. καμία Ξεκίνησα να πω κάτι Στη δεύτερη λέξη με έκοψες Ενώ αυτό που θέλω να πω είναι πάρα πολύ απλό Λέω, Ελπίζω ότι όλοι όσοι Σήμερα επικροτούν την εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο Ναι, και άρα αυτό, λες αναφέρεσαι και... σε μένα δεν αναφέρεσαι σε μένα, oh, πες. Oh, Όχι, δεν αναφέρομαι σε σένα, αναφέρω σε εκείνους που επικροτούν. Ε, ε, λοιπόν, θα προσπάθήσω όσο μπορώ. Για προσπαθήσω. Άλλη μια προσπάθεια. Λέω ότι όταν θα δουν ε, μερικές ε, χιλιάδες ανθρώπους να φεύγουν από το Λίβανο και να έρχονται εδώ, να μην είναι οι πρώτοι που θα συχτηρίζουν, που θα τους βλέπουν. Μπράβο στο Ισραήλ, κακό ήρθατε. Αυτό ήθελα να πω μονάχα. Ωραία. Δεν ήθελα να πω κάτι άλλο και στο φινάλε, Ωραία. φινάλε Ωραία. να στο πω για τρομερό... Εγώ Δεν έχω κανένα τρομερό μεγάλο μεγαλοειδεατισμό yeah. για την πάρτι μου ας πούμε Και να βλέω αυτό θα απαντήσω εγώ το οποίον του αυτού Δεν λέω αυτό το πράγμα Λέω ότι έχουμε μια εσβολή Εσύ λες ότι είναι δικαιολογημένη σε δεν με... είπα ότι είναι δικαιολογημένο. Σε μεταφράζω. Είπα ότι ήταν αναμενόμενο και ότι Μας δεν μπορεί όταν... να πει ότι δεν θα συμβεί. Όχι, όταν... όταν σου πετάει, λε πύραυλο, αυτό θα κάνει. <laughs> φυσικά Άρα θα το... πάει ο άλλο. Το δικαιολογήσετε ή δεν το δικαιολογήσετε. Όχι, το δικαιολογή. λέω ότι φυσικά θα πάει ο άλλο. Δεν δικαιολογώ και δεν λέω ότι καλά έκανε και πήγε. Τάξη, okay. Εγώ ω θέση προσωπική μου και η Ελλάδα ευτυχώ έχει την ίδια θέση. Είναι ότι αυτά δεν πρέπει να συμβαίνουν. Αλλά λέω για να καταλαβαίνουμε τον κόσμο όπω είναι και όχι όπω θα θέλαμε να είναι. Τώρα για αυτού που θα έρθουν από το Λίβανο. Πρώτον. Τους χριστιανούς του Λιβάνου τους έχουμε υποδεχθεί με ανοιχτές τις αγκάλε. μια χαρά έχει πάει στην ύπαρξη από τα χρόνια της πρώτης τρομοκρατίας που επικράτησε στο Λίβανο και διέλυσε την μοναδική, μεγάλη, όμορφη δημοκρατία που υπήρχε σε εκείνο εκεί το χώρο που ανταγωνιζόταν σε ίσα σε, με τον ίδιο τρόπο το Ισραήλ και ήταν ένα καλό παράδειγμα και αν έρθουν κι άλλοι όσοι έχουν μείνει καλώς να έρθουν τους άλλους Υπάρχουν μουσουλμάνοι και Παλαιστίνοι και που είχαν εγκατασταθεί σε άλλε χώρε και στη Συρία, οι οποίοι ήρθαν, κάναν οικογένειε, είναι μια χαρά εδώ. Και υπάρχουν άλλοι που δεν του θέλουμε. Είναι πολύ απλό. Πρέπει να υπάρξει μια αστυνομία η οποία να λέει ποιου θέλουμε και ποιου όχι. Δεν γίνεται να του θέλουμε όλοι. Ναι. Δεν γίνεται να του θέλει όλου. Όταν ο άλλο έρχεται δηλαδή... και δεν έχει λυπηθεί να σκοτώσει παιδάκια, όταν ο άλλο βαράει Μάλι... την μπόμπα και δεν ξέρει τι θα γίνει, δεν τον θέλω στη χώρα μου, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Ε... Να το ξαναπάω μία γιατί σε... σε βλέπω. Έχει έρθει με... στα κόκκινα κατευθείαν κτλ. Ε, απλά σου λέω ότι αυτοί που θα φύγουν από εκεί δεν θα ρωτήσουν κανέναν να του θέλει. Θα φύγουν γιατί οι ζωέ του κινδυνεύουν, γιατί οι ζωέ του καταστρέφονται και, τα, λοιπά και τα, λοιπά. Mm. τα οποία δεν νομίζω ότι θέλει κάποιο να είναι ένα βαθιστόχαστο διεθνό για να τα καταλάβει. Και γιατί όταν φεύγουν. Έτσι, δηλαδή, όταν φεύγουν οι Ουκρανοί και πάνε στην Ελλάδα. Ε, Στι ε, όμορε χώρε, α πούμε, στην, για παράδειγμα, πολλονία, εσούμε, στην, πο, στην Πολωνία, για παράδειγμα, δεν είναι ότι ρωτάει κανεί ε, ε, πού θέλετε να πάτε, φεύγουν γιατί φεύγουν, φεύγουν γιατί κινδυνεύουν, φεύγουν γιατί δεν έχουν ζωή, φεύγουν γιατί δεν θέλουν. Παρ' φαντάρι. Φεύγουν γιατί φεύγουν, φεύγουν. Έτσι κάπω συμβαίνει σε όλε τι περιπτώσει. Ε, να φύγουν. Εμεί εδώ α, λοιπόν, και αυτό που είπα, Μπάμπη, ολε τι περιπτωσει να εμει εδω λοιπον και αυτο που ειπα μπαμπη ασε μου να το τελειώσω. Ναι, ναι, τέλεισε, Έχει εγώ, ναι. μια νόμιζω ότι είχε βάλει τελείωμα. Έχει μια βασική σκέψη μέσα. Μάλιστα. Καλά κάνει και κάνει ντου το Ισραήλ στο Λίβανο. Μάλιστα. Αύριο το πρωί, μην απορρεί εσύ που λε ότι καλά κάνει που κάνει ντου. Μα δεν είπα εγώ κάτι Δεν εγώ. είπα για τον Μπάμπη Παπαδημήτριο. Α, όσοι λένε. Ε, μου είπε εσύ που λε. Εσύ τι κατάλαβε, παιδί μου. Όταν Α, μου λέει εσύ που λε, δεν απευθύνεται σε μένα. Εντάξει. <laughs> λοιπόν, αύριο το πρωί, να μην είσαι εσύ ο πρώτο που βγαίνει στα γάγκελα και φωνάζει και γκρινιάζει και σκούζει. Γιατί, όπω πάρα πολλέ φορέ έχει υποθεί, η λύση για παράδειγμα του μεταναστευτικού προβλήματο δεν είναι να του δέρνουμε όταν έρχονται ή να του πνίγουμε όταν έρχονται ή κάτι άλλο όταν έρχονται. Έτσι. Είναι να μην έρθουν. Για να μην έρθουν, προφανώ και χρειάζεται σε αυτέ τις περιοχέ να υπάρξει ανάπτυξη, να υπάρξει ειρήνη και πάει λέγοντα. Συμφωνώ απολύτω μαζί σου. Ε, Πρώτον, τώρα, εμεί εκεί και εμεί Μία παρατήρηση. Πρώτη παρατήρηση: δεν υπάρχει λόγο να έρθουν δυτικά, Μπορεί να πάνε ανατολικά. Όσι... Θα φύγουν από αυτού να πάνε στο Ιράν να του φιλοξενήσει από αυτού που λέω εγώ, ότι δεν θέλω. Δεύτερον, ε, του καλού ανθρώπου πάντοτε του θέλουμε και του φιλοξενούμε και όσου μπορούμε θα του ενσωματώσουμε όλα, αν θέλουν και αυτοί να ενσωματωθούν. Γιατί πρέπει να το θέλει. Δεν γίνεται εδώ είναι ένα κράτο, μια χώρα έχει παραδώσει, άλφα, πρέπει να προσαρμοστεί. Δεν θα δεχτώ εγώ, θα δεχτώ την ανεξιτρισού, θα δεχτώ του τρόπου, αλλά δεν θα δεχτώ και τα πάντα όλα. Δεν γίνεται αυτό και δεν μπορεί να συμβεί. Και δεν, δεν νομίζω ότι είναι και η επιλογή, αν θέλει, κατά πλειοψηφία αυτού του λαού. Το άλλο, συμφωνώ απολύτω μαζί σου ότι το μεγάλο ζήτημα είναι να αναπτυχθούν αυτά τα κράτη στην Αφρική για να μην έρχονται μετανάστε και ορισμένα άλλε. Ο λόγο που δεν αναπτύσσονται είναι δύο. Δύο λόγοι υπάρχουν: Ο πολιτικο-θρησκευτικό, γιατί είναι ενσωματωμένα στα μουσουλμανικά κράτη, και ο δεύτερο, η επικράτηση των τρομοκρατών. Δεν έχουν ασφάλεια. Αυτά τα, αυτοί οι δύο λόγοι είναι που δεν μπορούν να αναπτυχθούν αυτά τα κράτη ναι. Αν λυθούν αυτά τα προβλήματα θα αναπτυχθούν Να προσθέσω κι εγώ ένα μπορεί να κάνω και λάθος όμως Δεν είναι η υπερεκμετάλλευση των δικών των φυσικών πόρων μια που αναφέρθηκε στην Αφρική Δεν είναι η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων αυτών των χωρών πολλέ έχουν και πάρα πολύ πλούσιο υπέδαφος από δυτικέ χώρες Τώρα δεν μι, είναι μιλάς, μιλάς για το τι κάνει το Βέλγιο στον βασιλιά Για παράδειγμα Πώς λεγότανε τότε πριν από 250 για, χρόνια Για παράδειγμα και έχουν εξακολουθεί να υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες Να το πω απικιοκρατικές συμβάσει Που γδέρνουνε αυτές τις χώρες για να περνάμε εμείς καλά Για να παίρνουμε εμείς λίγο υβουητών και άλλο να έχει να φάει λίγο Εκτός... που κολλάει τώρα Α, εντάξει, δεν θα το εξηγήσω. Ναι. Νομίζω ότι εσύ αρκετά okay, ευθύνη το... Όχι, εγώ δεν το Έχεις καταλαβαίνω. σω είναι ένα συνθηματικό για να το καταλαβαίνουν ότι... κάποιοι άλλοι που δεν καταλαβαίνουν αυτά που εννοώ, καταλαβαίνω εγώ. Εννοώ ότι όταν, για παράδειγμα, εμεί εδώ ε, στην Δύση παρα... έχουμε την ε, λογική τη πολυτέλεια κτλ., όταν οι άλλοι έχουνε, δεν έχουν να φάνε, μοιραία δημιουργεί μια ψαλίδα, μια αντίφαση μεταξύ ημών και ημών και το αποτέλεσμα είναι. Άνθρωποι να φεύγουν από τα σπίτια του, λε και γουστάρουν, α πούμε, ε? να ξεσπιτώνονται, να ξεριζώνονται, να είναι χωρισμένε οι οικογένειέ του κτλ. Και, και, και δεν θέλω να το κάνω κι αλήθεια για να μην κάνω κάτι. Τι λύσουμε, Θα τα λύσουμε άλλη φορά, γιατί τώρα δεν, δεν γίνεται. Αλλά πάντως, Τι να λύσουμε, δεν θα λύσουμε. Όχι, το δεν λύνεται αυτό το θέμα τώρα δεν από εδώ, από, θα, δώ, θα από θα την αλυθεί. Ευρώπη, τώρα από την Αθήνα, από το όμορφο Μαρού. Να, να ναι, λύσουμε το θέμα. Νόμιζα ότι συμφώνησε. Ότι ο τρόπο για να αλλάξει αυτό το πράγμα. Και εννοώ ότι το μεταναστευτικό είναι ένα γιγαντιαίο ζήτημα. Είναι να αναπτυχθούν οι χώρε από τι οποίε προέρχονται οι άνθρωποι και να έχουν και συμφωνήσαμε ειρήνη. Συμφωνήσαμε σε αυτό. Σε αυτό συμφωνήσαμε. Ναι, αλλά ξαφνικά <laughs> ανακάλυψε ότι εκμεταλλευόμαστε του ε, πόρους ξαφνικά το όσα κράτη έχουν δημοκρατία, ξαφνικά. ή κάτι κοντά σε αυτό, γιατί κανένα δεν έχει πλέ, πέραν τη Νότια Αφρική και δύο-τριών ακόμη. Όσα είναι πιο κοντά στη δημοκρατία, έχει αποδειχθεί ότι η αξιοποίηση των πόρων του είναι προ όφελο των λαών του και γενικώ της διεθνούς οικονομία. Όσα δεν είναι, έχουν δικτατορικά καθεστώτα, στρατοκρατικά ή και θεοκρατικά, αυτά είναι που έχουν αναλάβει να εκμεταλλεύονται το λαό τους και να πουλάνε το προϊόν διεθνώς. Η απεικιοκρατία έχει εκπνεύσει, προπόλου έχει μεταβληθεί σε άλλα πράγματα, έχει γίνει πιο μοντέρνα τώρα. Δεν χρειάζεται να πάει ο απεικιοκράτης, ο Βέλγος εκεί, ο Λεωπόλδος, ναι. αγοράζει τα προϊόντα που του πουλάνε κάποι και ο καθένα βέβαια κρατάει την άποψή του. Προφανώ και συνεχίζουμε, γιατί έχουμε και εσωτερικέ ειδήσει. Και ο καθένα κρατάει την άποψή του. Να, μια εσωτερική ειδήση. Χθε ξεκινήσαμε και σα διάβασα ένα μήνυμα που ήρθε μετά μεσονύχτε ώρε από την κυρία Ελένη και ζούσε, έζησε και η ίδια ας πούμε, την, το ξέσπασμα τη φωτιά στην Κορυνθία. Ε, σήμερα νομίζω δεν έχουμε κάποια άλλη μεγάλη φωτιά στην Ελλάδα. Έχουμε, έχουμε ένα μέτωπο 32 χιλιόμετρο. 32 έχει φτάσει Χτες η, η, η δημόσια τηλεόραση μάλιστα που είχε και εξαιρετική κάλυψη να πω Έτσι ξεκίνησα Για <συστά> να ρωτιέται τώρα ο καθένας από εμά. Αν είχαμε τίποτα νέο στον 100 χιλιόμετρων, Αν υπήρχε πολύ διάσπαση των πυροσβεστικών δυνάμεων Τρέχανε οι άνθρωποι εδώ, τρέχανε εκεί, τρέχανε παραπέρα Υποτίθεται ότι έγινε ένα τεράστιο ντου για να σβήσει φωτιά Εντάξει Εντάξει, προφανώ υπήρχαν τα μέσα, αλλά απ' ό,τι κατάλαβα πρώτον τα αεροπλάνα δεν μπορούσαν στον Κορυθιακό να πάρουν νερό άρα προφανώς θα πηγαίνανε στο, στο Σαρονικό, που και εκεί είχε πολύ αέρα, άρα δεν ήταν αποτελεσματικά και το πιο σημαντικό όλων είναι ότι εκεί, για όσου γνωρίζουν, άπαξ και πάρει φωτιά, το λέγανε όσοι έχουν σπίτια εκεί, άπαξ και πάρει φωτιά, αν δεν τρέχανε δεν υπάρχουν ούτε δρόμοι, να πάνε τα επίγεια, είναι το ένα δίπλα στο άλλο ένα πολύ όμορφο μέρος το οποίο πλέον δεν θα το βλέπετε όταν περνάτε δεν θα κοιτάτε αριστερά όταν πηγαίνετε για Πάτρα να βλέπετε μια ομορφιά δεν υπάρχει και υπάρχουν εκεί εξωτικέ κατοικίε, ακούω ότι λένε όλοι ότι είναι η επαρχία αυτά τα μέρη εκεί δεν είναι τυχαίο ότι πάει ο προαστιακός ναι. είναι, είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι suburbs δηλαδή είναι έξω από την πρωτεύουσα δεν είναι τίποτα είναι, είναι πάρα πολιτόχρονος πρώτη κατοικία και πάρα πολλοί άνθρωποι ε, μεσαίου και χαμηλού εισοδήματο, είχαν φτιάξει τα εξοχικά του εκεί ναι, και αλλά... τα διέλυσε τώρα τα περισσότερα από ό,τι έβλεπα, τουλάχιστον στα πλάνα. Ε, το επειδή φτάσαμε στην ε, περιαστική ανάπτυξη, να πω ότι για πολλωστή φορά βλέπουμε μια φωτιά να εξελίσσεται, <Ρι> να τελειώνει όταν κάψει ό,τι έχει να κάψει και όλα καλά. Και ε, ε, όταν γίνεται σχόλια του τύπου Παιδιά, τι φωτιέ πρέπει να τι βίνουμε όταν ξεσπάνε και να είμαστε εκεί αμέσω, κ.κ.κ.κ. Και, και, και, και, και, ε, ακούμε και άλλες αιτιολογίες, δικαιολογίε, δεν ξέρω εδώ ποια φράση χωλάει καλύτερα, αλλά να έχουμε. Στην τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη και την πρώτη μέρα του Οκτώβρη, τέτοιου τύπου φωτιές, χωρίς να έχουμε 45 βαθμούς θερμοκρασία, χωρίς να έχουμε 100 χιλιόμετρα ανέμου. και να έχουμε και όλη τη δυνατότητα να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτό, ε, νομίζω ότι τουλάχιστον κάποια στοιχειώδηση αυτοκριτική από την κυβέρνηση θα έπρεπε να γίνεται. Πάμε, έχουμε τίποτα άλλο, δεν έχουμε δυστυχώς καλή εξέλιξη στη Δεν έχουμε, καταρχήν έχουμε νεκρούς, οπότε τι να σα ζητάμε. Και δεν ξέρω έχουμε του δύο και... ανθρώπους και μάλλον κάποιον ακόμη που δεν τον έχουμε βρει, έτσι. Και... Αυτόν που πήγανε να βρουν οι δύο. Ακριβώς, αυτός που ήταν στο δικό του το Μανδρί και δυο φίλοι τώρα, θα έλεγε Γανέος ότι πεθάνεσαν σαν ήρωε, αλλά άμα ακούσετε τις παρακτικές φωνές των αδελφών, των γυναικών τους και τα λοιπά Ένας είχε τρία παιδιά, άλλος δύο Και η γυναίκα του ήταν έγκυος, αντιλαμβάνεστε ότι... Δεν έχω καταλάβει εσύ ε, Γεωργές, καταλάβει εσύ Αυτοί οι άνθρωποι είπαν εγώ πάω εκεί να ειδοποιήσω αυτόν Και τους είπαν μην πηγαίνετε γιατί υπάρχει μια ασάφεια Υποτίθεται είναι... ότι είχαν βγάλει μια εντολή, παιδιά μακριά, φυγέτε από τι Βαρκελίε. Αυτή είναι η πληροφορία που έρχεται και έρχεται και από την πυροσβεστική ότι του συμβούλεψαν να μην. Ε, συμβούλεψαν, αφήσουν. τι σημαίνει συμβουλεύουν. Όταν σου λέει πυροσβεστική, φεύγει. Είναι εντολή, δεν είναι συμβουλή. Από ό,τι βλέπει, είναι μια συμβουλή, μια εντολή. Ό,τι άλλο θέλει, διάλεξε. Δεν θα κολλήσω εγώ. Στη Καλά. Προφανώ είχαν μεγάλη εμπιστοσύνη ναι. στι δυνάμει του και στη γνώση τη περιοχή που είχαν. Mm. Αυτό προφανώ συνέβη. Τέλο πάντων. Εδώ υπάρχει και κάτι ακόμα, επειδή το λε, <laughs> αλλά είναι ένα προσωπικό προβληματισμό και δεν συνιστά είδηση αυτό που λέω. Είναι η άποψή μου ότι όταν κάνει κατάχρηση του 112, για παράδειγμα, ή όταν φτάνει σε ένα σημείο να κενώνει παντού κτλ., ο κόσμο, όπω λέγαμε, θα σταματήσει να σε ακούει. Είναι το παραμύθι, το γνωστό, ο βοσκό και ο λύκο και πάει λέγοντα το πράγμα. Σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρω αν ίσχυε αυτό. Αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι βαράνε τα 112 διαρκώς και μένει πίσω ένα σπίτι το οποίο καίγεται και ο άλλος δεν θέλει να αφήσει το σπίτι του να καεί ή να αφήσει το φίλο του να καεί και έτσι κάπως χάνεται και το νόημα της εντολής της πυροσβεστικής ή τέλο πάντων τη οδηγία που όλοι πρέπει να ακολουθούμε. Λοιπόν αυτό με το 112 συμπίπτει ακριβώ με αυτό που και εγώ έλεγα τότε τον, τον Ιούλιο ότι παιδιά ήρεμα με το 112 όταν υπάρχει λόγος ε, ναι. γιατί σε λίγο... Θα το κοιτάνε και θα πηγαίνουν παρακάτω, λες, και είναι ένα μήνυμα μεταξύ άλλων. Πρέπει να πιάνει τόπο, πρέπει να υπάρχει λόγος. Και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, και νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό, ως εμείς στείλαμε 112, δεν έχουμε ευθύνη. Ναι, είναι σαν να νοιάζεις πώς θα καθαρίσεις και τίποτα άλλη. Έτσι. Σαν... Ναι. Και μια πληροφορία που δόθηκε από το Real FM, μια που το ανοίξαμε, ο, ο Νίκο Αστραβελάκη, που μιλούσαμε με τον κύριο Λιμπερόπουλο, πριν που είπε ότι ε, δεν πήγαιναν για να σούσουν τον κτηνοτρόφο. Πήγαινανε για να βοηθήσουν εθελοντικά. Και άκουσα και εγώ να με, λένε στην. Α, τελευταία. γιατί την πρώτη εκδοχή θυμάμαι εγώ που είπαν Α, ναι. ότι πήγανε να Όχι. ψάξουν και τον καλώς... άνθρωπο αυτόν που ήταν φίλο του, το γνώριζαν. Και καλώ το, το, το λε, αλλά ακούσαμε αυτό και ακούσαμε και άλλου να λένε ότι δεν ήταν οργανωμένοι εθελοντέ. Τώρα μεταξύ μα παιδιά γιατί θυμάμαι και στη ρόδο τη είχε γίνει. Τι οργανωμένοι τι ονοργάνωτη, άμα και το σπίτι σου, το χωράφι σου, ο κολυτό σου, ο αδελφό σου, φαντάζομαι ότι δεν θα πει αν δεν έχω κάνει εκπαίδευση. Ναι, ας αλλά πούμε. δεν έχει έννοια να πα με στη φωτιά για να το σώσει, δεν θα τον σώσει, θα κάνει και εσύ. Ε, κάτι άλλο πρέπει να έχει σημαίνει πρέπει, το... πρέπει να το ψάξουμε. Εγώ θυμάμαι ωραπότε, βέβαια, έτσι. Γιατί πολλέ φορέ μπερδεύονται τα πράγματα. Σε, σε μια μεγάλη φωτιά στη νέα μάκρη πρέπει να είναι το 97, κάτι τέτοιο. Ε, και έχει μαζευτεί κόσμο και λαό που θέλει να βοηθήσει. Και δεν ξέρει τι να του κάνει η πυροσβεστική. Απ' να άνθρωποι είναι, χωρί μέσα είναι. Υπάρχουν χέρια που λένε, αλλά δεν υπάρχει ούτε σχέδιο αξιοποίηση, ούτε κάποια προετοιμασία. Και πάει λέγοντα το πράγμα. Και δεν νομίζω ότι έκτοτε έχουν αλλάξει και πολύ τα πράγματα. Όχι, αυτό, αυτό που λες τώρα, αυτό είναι ένα από τα πιο σπουδαία πράγματα. Τι κάνουμε σε αυτέ τι περιπτώσει. Κάποιοι μπορούν και πρέπει να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο σχέδιο. Κάποιοι δεν μπορούν ή δεν πρέπει και πρέπει να φύγουν. Ένα τέτοιο σχέδιο δεν υπάρχει. Μόλι όσο πιο χαμηλά φεύγει, μόλι φύγει από το επιτελικό κράτο που υπερίπταται τη χώρα και αρχίσει και κατεβαίνει προ τα κάτω, αρχίζουν τα προβλήματα και μεγενθύνονται και μεγαλώνουν. Και απλώνει ο τραχανά των προβλημάτων βεβαίω. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο το έδειξε, ειδικά σε μικρά μέρη. Πρέπει ο καθένα να έχει το καθήκον του. Να ξέρει τι θα κάνει, πού θα πάει να βοηθήσει. Ποιο θα βοηθήσει του αδύναμους να φύγουν πιο γρήγορα, με ποια αυτοκίνητα, τα πάντα όλα. Αλλά δεν είμαστε τέτοιοι. Πριν πάμε στου κλειστών ειδήσεων, αν θέλετε κι εσεί να κάνετε τη ζωή πιο εύκολη, να κάνετε παιδιά αυτό που κάνουμε κι εμεί εδώ στο Real, δηλαδή να εξοπλιστείτε με ένα πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψυχθιαφή τη Rainbow Waters. Οθόνη αφή, απλό άγγιγμα, όσο νεράκι θέλει, φιλτραρισμένο και μάλιστα σε τρει διαφορετικέ θερμοκρασίε ανάλογα με την επιλογή σου. Αν θέλει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, αν το θε ζεστό ή αν το θέλει κρύο. Τη ραϊνιά, πολύ ωραίο, θα γλιτώσετε από τα πλαστικά μπουκάλια, βγάλτε τα από τη ζωή σα. Αν θέλετε περισσότερα, στο 801 11 34 34 34. -34. Και εγώ να σα ενημερώσω ότι με κάθε νέο συμβόλαιο κατοικίε από την Εθνική Ασφαλιστική εξασφαλίζεται 15% έκπτωση και κερδίζεται επιπλέον μείωση των έμφυγων. Στην Εθνική Ασφαλιστική υπάρχει ένα πρόγραμμα για όλου που προσφέρει ανάλογα με τι ανάγκε σα. Πλήρη προστασία σε φυσικά φαινόμενα, δωρεάν υπηρεσία επίγκυσης τεχνικής βοήθειας και μέχρι 40 καλύψεις. Εθνική Ασφαλιστική, mialexi.gr Ευτυχώ που υπάρχει και αυτή η μουσική και αυτά τα λόγια, υπέροχη στήχη του Seven Seconds Away, εδώ για το Yosun Tour που σήμερα έχει γενέθλια, καταπληκτικό καλλιτέχνη. Πού κάτι... μαθαίνει τα γενέθλια του Yosun Tour? Κάθε μέρα πριν έρθω εδώ δουλεύω κανένα δεκαώρο, όπως ξέρεις, <laughs> για τη συγκεκριμένη εκπομπή, ανεξάρτητα με το πώ εξελίσσεται στον αέρα που αφήνει περιθώρια πάντα σε όσο συνεργαζόμαστε να λένε τα δικά του. Ε, για το Ιεσού, ο Ντούρα να σου πω ότι είναι ένα από εκείνου του λίγου Αφρικανού καλλιτέχνε, εν προκειμένου Σενεγαλέζο, που κατάφερε να επικοινωνήσει την Αφρικανική κουλτούρα και μουσική στον κόσμο. Με τι πατέντε αυτέ, συνεργασίες συνεργασίε κτλ. Απολύτω, ναι. Άλλωστε, ήτανε... εγώ τον είδα όταν ήμουν ακόμη πολύ νέο στην Γαλλία. Και οι Σενεγαλέζοι είχαν και μια ευκολία με τη Γαλλία, γιατί μιλάνε Γαλλικά, έχουν ναι. τη Γαλλική κουλτούρα και σπουδάζαμε μαζί. Ε, πρώτη φορά του Γιουσουντούρ τον άκουσα σε ένα αμφιθέατρο στο Πανεπιστήμιο Αλλά εδώ έχει βοήθεια Ένα. Ε, λοιπόν, να πω και κάτι που είναι εκτός ε, ατζέντας δημοσιογραφικής Μια που, α, από τις παλιές αγάπες που δεν τις περνάμε ποτέ Η Ότε Λασχέρ συμμετέχει με χαρά στη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου Τη Ωτο Αθήνα είναι από τι 5 μέχρι τι 13 Οκτωβρίου, να θυμίσω, στο Metropolitan Expo. Εκεί περιμένουν όλα τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων και φυσικά η Ωτο Ελλά Χέρτ με μοναδικέ εκπλήξει. Στο περίπτερο τη Χέρτ μπορεί να εξερευνήσει τι λύσει μίσθωση αυτοκινήτου που ταιριάζουν καλύτερα στι ανάγκε σου, να παίξει φαν παιχνίδια και να αποφεληθεί από τι ειδικέ προσφορέ για του επισκέπτε τη έκθεσης. Άντε να κάνουμε και έτσι ένα κουβάρι δαλήκη. Ε, θα δώσω τώρα το τηλέφωνο σου, οι 5 πρώτοι που θα σε πάρουν, θα πάρουν διπλές προσκλήσεις να πάνε στην έκθεση από πάρτι μας. Στο 21 800, οι 5 πρώτοι που θα επικοινωνήσετε, διπλές προσκλήσεις για την έκθεση αυτοκινήτου Ότο Αθήνα. Θυμίζω 5 με 13 το μήνο είναι στο Μετροπολιτάν Εξπο. 21 Άντε τώρα να πατήσουμε πάνω στο γιο Σόνοτουρ για την 1.4 Πάμε παρακάτω ε, επειδή... Θα σου βάλω τώρα yeah. Πάμε στο άλλο θέμα Όπως θεός, όποιο Γλυφάδα. θέμα και όχι μόνον Θεσσαλονίκη, άλλα, παντού μιλάς, Σε όλη την Ελλάδα Μιλάς για την παρελική εγκληματικότητα <laughs> Για αποφασίστε πρώτα απ' όλα πως θα τη λέμε Παραβατικότητα, Είναι το ίδιο να πω πώς να αποφασίσουμε για όλα από Έμα εκείνη... ε, δεν έχει αποφασίσει ολόκληρο πα... το Υπουργικό Συμβούλιο, ε, Πώ θα την πει. Η παραβατικότητα είναι ένα πράγμα και η εγκληματικότητα είναι να σε βάλω κάτω, να σε πατήσω. Ας πούμε. Και να σε βαράω μέχρι να βαρεθώ, να σε βαράω. Ναι, αλλά χθε θυμάσαι εδώ που συζητάγαμε και σου διάβαζα την ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου και έλεγα: Έλεω, δεν είναι δυνατόν να συζητήσουν πώ ο Ωρα θα του πάρει όλα αυτά τα θέματα και ανάμεσα σε αυτά να είναι. Αυτό το θέμα. Εγώ συμφωνώ μαζί. Και ότι τελικά αυτό θα του δηλαδή, πάρει εγώ τη σημασία. Συμφωνώ μαζί σου. Και... Αυτό το πράγμα το οποίο απλώνει κανένα 200 θέματα και δεν φτάνει. Ούτε... Θα... Ούτε επιδερμική δεν είναι η προσέγγιση. Προσθεώ δηλαδή. Δεν ξέρω τι είναι, δεν είσαι εκεί, δεν είμαι εκεί, δεν ξέρω. Μπορεί, αλλά δηλαδή, δεν μπορεί να είναι αυτό. Δεν μπορεί να, να είναι Δηλαδή, αν σε καλέσει εσύ ένα κάποιο σε μια συνεδρίαση και έχει βάλει 300 θέματα, α πούμε, του τίτλου των θεμάτων, να διαβάσει. Τελειώσαμε. Λοιπόν. Εχθέ για παράδειγμα το θέμα των προσλήψεων. Έτσι. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, αν θυμάμαι καλά, ότι θα, στους 19.000 τόσου που αποφασίστηκε θα προσληφθούν και 950 στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι. Α, μόνο αυτό να κάτσει να κουβεντιάσει, δηλαδή. Φτάνει, δεν πα παρακάτω. Μα εκτό από αυτό που πολύ σωστά το επισήμανες, θα σου πω και ένα άλλο πράγμα. Διότι είχαν και το δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο κάθε κράτο. σοβαρό Επίσης, Κάθε κράτο είναι υποχρεωμένο να έχει. Και δεσμεύει τη χώρα για το τι θα κάνει στα τρία χρόνια, και κάθε φορά που περνάει ένα έτο προσθέτει σε ένα. Είναι τριετέ και ηλιόμενο. Θα σου πω, κοίταγα του αριθμού και πάλι έμεινα σε αυτού που έχω μείνει 40 χρόνια στου ίδιου. Αλλά κάθε φορά που του βλέπω, το σκέφτομαι. Τρέχοντε φόροι εισοδήματο, περιουσία κτλ. Δηλαδή, οι φόροι εισοδήματο. ο βασικό φόρος που υποτίθεται ότι κανεί παίρνει κάτι, δίνει ένα μέρο στο κράτο για να κάνει τα σωστά πράγματα. Λοιπόν, τρέχοντε φόρου εισοδήματο. Δεν είναι δηλαδή ο ΦΠΙ, δεν η κατανάλωση. 11% χοντρικά. Αποζημιώσει προσωπικού. 11%. Κατά σατανική σύμπτωση συμπίπτουν οι δύο αριθμοί. Δηλαδή, όσου φόρου δίνει από το εισόδημά σου πηγαίνουν στι αποζημιώσει προσωπικού. Δεν το λέω για κακό. Λέω ότι αυτή η σύμπτωση πρέπει κάτι να μα πει. Ή ότι δεν φτάνει το προσωπικό, ή ότι έχουμε πολύ, ή το έχουμε λανθασμένα κατανεμημένο. Κάτι δεν πηγαίνει καλά. Με πα περιπτώσει, χθε τουλάχιστον κάθισαν και συζήτησαν αυτό το θέμα. Τι γίνεται, γιατί τα παιδιά είναι σε αυτή την κατάσταση, γιατί όσα παιδιά είναι σε αυτή την κατάσταση και τι θα τα κάνουμε. Και κυριάρχησε μία λέξη: Τιμωρία. Τώρα, χωρί να. Καταρχήν να πω ότι κανεί mm. από εμά δεν είναι ειδικό και θέλω. Mm. Εμένα, τουλάχιστον με έχει ξαφνιάσει. Εντάξει, αλλά παιδιά έχουμε. Δεν χρειάζεται να είσαι πιο ειδικό από τόσο. Δεν χρειάζεται. Ε, με συγχωρεί δηλαδή, του ειδικού σα, του φωνάξουν στο Υπουργικό Συμβούλιο, του ακούσουν στα Υπουργεία, ναι. οι υπουργοί. Ο Χρυσοκοίδη πόσε ώρε έχει περάσει να μιλάει με ειδικού. Ο Φλωρίδης πόσε ώρε έχει περάσει να μιλάει με ειδικού. Αυτά πρέπει να μάθουμε, γιατί σίγουρα έχουν μιλήσει. Εγώ αναρωτιέμαι λοιπόν, αν υπάρχει κάποια χώρα στον πλανήτη που μέσα από την αυστηροποίηση των όποιων διατάξεων και ποινών σε αυτό το θέμα, το εφηβικό, το παιδικό, ό,τι θε είχε αποτέλεσμα. Αν δηλαδή υπάρχει μια καταγεγραμμένη διεθνή εμπειρία που λέει, παιδιά, η λύση στο θέμα του μπούλινγκ στα σχολεία και τη εξέλιξη αυτή, γιατί δεν δηλαδή μιλάμε για συμμορίε, έτσι, ε, είναι η αυστηροποίηση των ποινών. Πραγματικά αναρωτιέμαι αν υπάρχει τέτοια διεθνή εμπειρία. Νομίζω ότι άλλα πράγματα λένε και οι ψυχολόγοι και οι παιδοψυχολόγοι, αυτοί τουλάχιστον με του οποίου ακούω εγώ, αλλά εγώ ειδικό δεν είμαι. Θα σου πω ρε, και κάτι ακόμα το οποίο το λέω πάρα πολύ καλόπιστα. Δεν, δεν πιστεύω ότι το θέμα αυτό χωράει κάποιο. Να βάλει ιδεολογικά πρόσημα ή πολιτικέ τοποθετήσει. Για τα παιδιά μα μιλάμε. Δηλαδή, ε, έλεγχο, α πούμε. Τα γαλάζια παιδιά και τα πράσινα παιδιά ή τα κόκκινα παιδιά ή τα ροζ παιδιά δεν υπάρχει. Τα παιδιά μα είναι τα παιδιά μα. Ναι, να πύχες... σε ρωτήσω κάτι θέλω. Έχει μετρήσει πόσε αυστηροποίησει των ποινικών κωδικών έχουν γίνει. Ε, τώρα τελευταία έχουν γίνει μερικέ. Πρέπει να είναι δεν καμιά είναι παιδιά. Συνολικά, πάμε από αυστηροποίηση αυστηροποίηση. Το αποτέλεσμα αντί να βελτιώνει. Δεν είναι περισσότερο. Χειρο... Τι, τε... Τι να σου πω, κάθε φορά έχουμε και κάτι χειρότερο. Ε, μίλαγα με τον. Ε, χειρότερο δημίκρι... ή καλύτερο, είναι. Συγγνώμη, ε, ε, δηλαδή, δηλαδή. δηλαδή, συμφώνουν όλοι να, μαζί. Σου. Να πάρω τη λέξη πίσω το χειρότερο. Έχουμε μια μεγαλύτερη αυστηροποίηση. Διαρκώ. Αναρωτιέμαι. Πραγματικά το λέω. Δηλαδή, κάνει το ίδιο πράγμα. Αυστηροποιεί, αυστηροποιεί, αυστηροποιεί και δεν βλέπει βελτίωση. Ναι, αλλά έχει προηγηθεί αυτό, ήθελα να σου πω και αυτό θα σου πούνε πολύ. Πρώτα να τελειώσουμε με τα παιδιά γιατί είναι σημαντικό. Όχι για τα παιδιά το λέω. <laughs> για να ακούσουμε τι είπε και ο... Να ο... κατεβάσουμε τα 15 στα 14 της ανηλικότητας αυτό που ο Παναθέζει. Να, να ακούσουμε και τι είπε ε, το 4 του Μιτσοτάκη. Πώ το είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο δηλαδή. Το ζήτημα ε, της παραβατικότητας ειδικά στα παιδιά και στους έφηβους είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά πολύ σύνθετο. Αφορά... Πρωτίστω και τι ιδέε τη οικογένεια. Το κράτο δεν μπορεί να υποκαταστήσει σε καμία ε, περίπτωση την, ε, την οικογένεια ω το βασικό πυρήνα ανατροφή των ε, παιδιών. Όμω ε, έχουμε δυνατότητε να στηρίξουμε τι ποινέ και τα ζητήματα που αφορούν την παραμέληση των ανηλίκων. Γι' αυτό και οι στοχευμένε αλλαγέ που ε, θα εισηγηθεί τώρα το Υπουργείο ε, Δικαιοσύνη νομίζω ότι έχουν μια ιδιαίτερη αξία να ε, αναδειχθούν την αυστηρότερη ποινική μεταχείριση τη οπλοκατοχή, ειδικά τους νέους, τη φυλάκηση πλέον και αυτό είναι πολύ σημαντικό όσον υποπίπτουν στην ίδια επαναλαμβανόμενη αξιοποινή πράξη. Αυτά. Τώρα που αυτηρίναμε τις ποινές όμως, θα κοιμιάμαστε ήσυχοι το βράδυ ότι τα παιδιά έχουν πάρει τον καλό δρόμο. Καλά κοίτα, καταρχήν θέλω να πω ότι λεκτικά το πείμα τα κάνουν όλοι. Και αυτοί Άραξε, που ξέρω και, και, και αυτοί που δεν ξέρουν καλά σωστό. ελληνικά Προφανώ, αν ήταν εδώ ο Καλαμαράκη, θα το γλεντάγαμε τώρα. Εμένα η προσέγγιση μου όμω σε αυτό το θέμα ήταν και είναι η ίδια. Δηλαδή, θα κάνει ένα λεκτικό λάθο, δεν είναι η αφορμή. Δεν τη... για, για να έχουμε ναι. δουλειά εμεί τώρα ναι. να κάνουμε φλάθο. Όχι, Όλοι για τον Καλαμάρη. Ο Μιτσοτάκη ναι, μιλάει εξαιρετικά ελληνικά. Ό, ό, εξαιρετικά ό, ελληνικά. Δεν είναι το θέμα, αλλά όταν κάνει το λάθο, ακόμη ναι. περισσότερο θυμόμαστε να του την πούμε. Τι πειράζει τώρα. Πάμε στην ουσία του θέματος Έχει προηγήσει. Αφού τα λοιπόν το ερώτημα είναι. Δεν τα αυστηρίναμε ακόμη Τώρα, αλλά έχει προηγηθεί μια μακρά περίοδος Πολύ μακρά περίοδος Κατά την οποία γενικώ δικαιολογούσαμε τα πάντα Λέγαμε Μανδύ, ναι, ε, αυτός μ, μ, έχει μ, κάνει μ, κάτι μ, μ, πολύ βαρύ, πολύ κακό μ, μ, Με συγχωρείς για να μην ενοχλούν την ίδια με ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχουν συμπληρωθεί τα ονόματα. Είναι ο κύριο Καπινάκη, ο κύριο Μπάκα, ο κύριο Νικολάου, ο κύριο Ασημακόπουλο και ο κύριο Βελισάρη. Φαίνεται το αυτοκίνητο εξακολουθεί να είναι αντρική υπόθεση και <χ dell> οι πέντε άντρε. Θα τα ονόματα να τα ακούσουν. Σκαπινάκη, Μπάκα, Νικολάου, Ασημακόπουλο και Βελισάρη. Θα σα έρθουν μέσω του email οι προσκλήσει. Πώ είναι το αυτοκίνητο αντρική υπόθεση, Εγώ έξω που βλέπω όταν ναι. έρχομαι στη δουλειά. Ε, άκουσαν έκθεση όμω και δεν σου Κοιτάζω και, και, και έχει πάρα πολλέ κυρίε. Ναι, αλλήμον. Αλλά ε, λέω, είδες εδώ. Είπαμε για την Νότο Ελλά Κέρι ε, που συμμετέχει στην έκθεση, την Νότο Αθήνα κτλ. Και έχει πέντε πρότυπε που στείλανε και πέντε άντρες ε, Να μην το παρατηρήσω μόνο μπάμπι. Okay. Λοιπόν, τώρα, το θέμα είναι λοιπόν ότι έχει προηγηθεί μια μακρά περίοδο όπου λέγαμε, εντάξει, τώρα παιδί είναι, άστο. Εντάξει, τα παιδιά πρέπει να τα πηγαίνουμε με πιο αγαθό τρόπο. Και μετά πηγαίναμε στι οικογένειε, διότι εδώ η Μητσοτάης βάζει ένα θέμα μεγάλο. Ότι είναι ζήτημα των οικογενειών πρώτα απ' όλα. Άρα όχι τη πολιτείας, αλλά των οικογενειών κατά πρώτο λόγο. Μετά λέγαμε, Ναι, αλλά η οικογένεια αυτή ξέρει τι περνάει. Τώρα έχουμε κρίση. Δεν έχει λεφτά να ζήσει. Δεν εκείνο, δεν το άλλο. Πέρασε μια μακρά περίοδο, δεκαετία και, ίσω και παραπάνω 20 ετία, κατά την οποία ήμασταν πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Και προσπαθούσαμε να το κρύψουμε, να το κουκλώσουμε. Τώρα λοιπόν που βγαίνει. Γιατί πέρασε και ο COVID από τα παιδιά και ο εγκλεισμό και τα πάντα όλα. Και τώρα που βγαίνει στην επιφάνεια με αυτόν τον τρόπο και το αναπαράγουν τα social media και οι τηλεοράσει που τρέχουν από κοντά, μην τυχόν και χάσουν τίποτα από τα social media. Παιδιά, το λέω προ του συναδέλφου τη τηλεόραση. Άλλα είναι η δουλειά των social media, άλλο η δουλειά των ειδησιογραφικών μέσων. Η... Μην τα έχουμε μπερδεμένα. Τον προβληματισμό σε σχέση με την προβολή ή την υπερπροβολή των γεγονότων. Τη βάλαμε και μάλιστα η γνώμη μου ήταν. Την είπα και χθε. Εδώ θα πρέπει να μαζευτούν οι σοφοί του χώρου. Έτσι. Προφανώ ναι. στην ΕΣΥΑ και να δοθούν κάποιε κατευθύνσει για τον τρόπο με τον οποίο καλύπτεται τα διαγεγονότα. Θα πω ένα παράδειγμα. Εμένα την άποψή μου για το αν δείχνουμε έναν άνθρωπο να λιποθυμάει στη σκηνή και να πέφτει και να χτυπάει. Την είπα όσο, την πιο... Είπες όσο πιο καθαρά γίνεται. Το πρωί τη ημέρα. Ναι. Και βέβαια πρέπει να πω ότι δεν περίμενα από κανέναν άλλο να μου πει Με πιάνει η αλλεργία. Και είναι πολύ πιθανό να πληρώσω και το μισθό μου σε κανένα πρόστιμο με τον τρόπο που το είπα. Δεν πρόκειται να πληρώσει κανένα μισθό. Ε, πάω παρακάτω. Ε, και στην περίπτωση τη προβολή του βίντεο, όπου ε, ε, βλέπει. ξανά και ξανά και μεταξανά και έχουν περάσει μια εβδομάδα και το ξαναδείχνει και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι, δεν βγήκε, νομίζω ότι προσθέσει. Θε βγήκε τα. κανάλι που λέει έχουμε νέο βίντεο. Ναι. Το ίδιο που έχουν παίξει άλλα κανάλια πριν από αυτό το κανάλι που λέει ότι έχουμε νέο βίντεο μόνο εμεί. Και το ίδιο με αυτό που παίξανε λίγο αργότερα, μερικά λεπτά αργότερα, άρα το είχαν όλοι. Γιατί είχε αναρτηθεί η... σε κάποιο από τα social media. Η παρατήρηση... Το οποίο τι έδειχνε, έδειχνε μια κοπελίτσα που μα λένε ότι είναι η ίδια, ή ότι είναι η άλλη που είναι δίπλα, ή ότι είναι το θύμα mm. που χτυπάει μια άλλη κοπελίτσα και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Η παρατήρηση λοιπόν εδώ είναι η εξή, πολύ απλή, και πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα που ζητάει ο Λάσκαρη. Δεν προσφέρει κάτι στην ειδησιογραφία με την επανάληψη. Τη προβολή ενό βίντεο που θα έπρεπε να το δείξει ή να μην το δείξει, δεν είναι και απαραίτητο. Όχι να τα δείξει όλα, δεν λέω. Όχι να τα δείξει σε και... περιβάλλον κατανόηση. Δεν είναι και απαραίτητο. Έτσι. Δηλαδή, βγαίνει, α πούμε, σε ένα μικρόφωνο που σε λένε Γιώργο, και λε παιδιά, ξέρετε κάτι, τα video games έχουν πάρα πολύ βία μέσα. Και αυτό πιθανόν επηρεάζει τα παιδιά. Και μετά δείχνει μια βία που δεν είναι σε video games, αλλά είναι στη ζωή. Δεν σε προβληματίζει αυτό. Και όχι το δείχνεις μόνο, το επαναπροβάλλεις και ξανά μανά και, και και και και Εντάξει, την πληροφόρηση την έδωσες. Διάλεξες την ακραία πλευρά να δείξεις το βίντεο. Γιατί το ξαναδείχνεις. Γιατί. Και συνοδευμένο, και συνοδευμένο Γιώργο, μπορώ. Μόνο αυτό, και συνοδευμένο με τα σχόλια τα προσωπικά και την συγκίνηση την προσωπική των συναδέρφων που λένε τις ειδήσει και που για τους είναι να είναι εντελώς ψυχρή να μην έχουν συναισθήματα τα λένε της αλλά τώρα που το χάσαμε το BBC να το βρούμε εδώ ο Νίκος κάνει, δεν το λέω επειδή ο Νίκος Χατζινικολάκου κάνει εντελώς διαφορετικά αυτή τη δουλειά, ίσως επειδή είναι και πάρα πολύ παλιός λέει την είδηση και όταν τον ακούς λέει αυτό δεν λέει άλλα πράγματα, όταν έχει να πει κάτι το λέει με τέτοιο τρόπο που δεν υπάρχει περίπτωση να το προσπεράσεις και τέσσερα φίλια που φτάνουν στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα μπούλια Μου ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά Πόσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβάνες για χάρη του ΠΥΡΕΑ κι να ψάξω δε βρίσκω άλλο λιμάνι τρέλη να με έχει κάνει όσο το πήρε όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις πένιες του αλλάζει μια τέτοια ωραία μέρα στο Μακρινό 1960 κυκλοφόρησε το soundtrack τη πολύ αγαπημένης ταινίας και βέβαια το, η καταπληκτική μουσική του Μάνιου Χατζηδάκη για το ποτέ την Κυριακή. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα πάντα με τους ίδιους πάνω κάτω προβληματισμούς και εσείς και εμείς απάντηση εμείς εδώ δεν νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε μπάμπη γιατί όπω είπαμε δεν είμαστε ειδικοί η αυτηροποίηση πάντα των μέτρων, ναι, σε σχέση ε... με τα παιδιά. Εμένα με απασχολεί πάρα πολύ. Ή δεν είχαν χρόνο να ακούσουν τους ειδικούς, δεν είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει καλούς επιστήμονες, ότι δεν έχουν εμπειρία οι άνθρωποι, ή δεν είχαν χρόνο, ή δεν τους άκουσαν. Αν είχαν χρόνο να τους ακούσουν, θα έπρεπε να έχουν ακουστεί, να τους έχουμε βγάλει εμείς, να μιλήσουμε, να, το, να τους ακούσει η κοινωνία και μετά να έρθουν τα μέτρα. Τα μέτρα να έρθουν δηλαδή αφού προηγουμένω έχουμε ακούσει τον προβληματισμό. Όχι Μή... τα μέτρα να δημιουργούν Μή... προβληματισμό. Μήπω είναι ε, μια περίπτωση όπου υπάρχει μια πολιτική μαñέρα, ρε παιδί μου. Η αυστηροποίηση, σου είπα, έχουν γίνει καμιά δεκαριά, 15, έχει κάτι το μέτρημα. Αυστηροποίηση των ποινικών κωδίκων. Και γίνονται και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δηλαδή είναι πρόσφατο, ξέρω έχει γίνει πριν από τρει-τέσσερι Ή βρίσκουμε μια λύση, όπω είναι το panic button. Τώρα λέει, θα το βαφτίσουμε Safe Youth αυτό που θα φτιαχτεί για τα παιδιά. Πώ το είπε ακριβώ, Γιατί δεν το άκουσα. Το έχει κάπου, ναι. κάπου. Να το βάλουμε, να το ακούσουμε πώ το είπε ακριβώ ο. Ναι, Ματσομένης. είναι η... το ηχογραφμένο νούμερο 5, mm. Λάσκαρη. Μια νέα εφαρμογή που θα την ονομάσουμε Safe Youth, έτσι ώστε να μπορεί αυτόματα ένα έφο εκτό σχολικού περιβάλλοντος, ένα παιδί να μπορεί να ειδοποιεί την αστυνομία, αν αισθάνεται ότι για οποιοδήποτε λόγο κινδυνεύει η σωματική του ακαιρότητα. Φοβάμαι ότι όλη η συζήτηση έγινε χθες για να παρουσιάσουμε το Save Youth, που είναι μια ιδέα. Τώρα έχουμε γεμίσει κουμπιά. Στα κινητά θα ξέρει ποιο κουμπί να πατήσει, θα πατάς λάθος κουμπί σε λίγο. Ναι. Είναι σαν την υπερκατανάλωση του 112 που λέγαμε πριν. Ναι, ή θα είναι το κινητό τηλέφωνο κλειδωμένο στο locker ή στην τζάντα που πρέπει να είναι κλειστό και λοιπά. Έχουν βγει πάρα πολλά είδες στη στατιστική. Έχουν πέσει ποινές, έχουν πέσει αποβολές Το πήρανε σοβαρά στα σχολεία τώρα Αφού εντολή. τόσα χρόνια δεν το εφήρμαζαν Δεν είπες για εντολή, εντολή είναι. Ναι, Αλλά θέλω να σου πω πως ζει αυτή η κοινωνία ε, Επιχρόνια υπάρχει αυτή η εντολή Από την εποχή της Γιαννάκου Και ας διαφωνεί ο κύριος Υπουργό Παιδείας ε, Υπήρχε εντολή Κινητά στα σχολεία ΙΟΚ να, ο νόμος Έτσι, είναι... Έγινε μετά πιο αυστηρό. Είναι όντω παλιό. Το, επα... παλιός, αλλά το στην... επαναλάβαναν κάθε φορά στην, στην αρχή Ελλάδα. Στην Ελλάδα έτους... υπάρχει και το σύνθημα αυτό ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά. Έτσι. Ε, και πάρα πολλοί νόμοι, και το ξέρει και από τη δημοσιογραφική εμπειρία περισσότερο, πάρα πολλοί νόμοι ανεοψηφίζονται δεν εφαρμόζονται ποτέ. Έτσι. Και εδώ, όταν για... βγαίνουν οι πολιτικά κόμματα και λένε ότι ο νόμο δεν θα τον εφαρμόσω, θα τον παραβώ και θα μείνει στα χαρτιά. Ε, εντάξει, τώρα, υπάρχει ένα θέμα. Αν... Και είναι κόμματα τα οποία απολαμβάνουν τι νομιμότητε. Πέραν του συνθήματο τώρα λέω ότι είναι ε, μια ναι, πραγμα... είναι, είναι... αναφέρομαι σε ένα σύνθημα. Ναι, το εντάξει, οποίο είναι όμω μια πραγματικότητα. Αυτό λέω. Μένει είναι... στα χαρτιά, κυριολεκτικά. Και αυτό που βλέπουμε τώρα. Καλά, δούμε... πρέπει Τον πρώτο κνήτη που θα αποβληθεί γιατί χρησιμοποίησε το κινητό να δει τα γράφει ο Ριζοσπάτη και μετά τα συζητάμε. Λέω να, να περιμένουμε να δούμε. Αν δεν θα τσπίσουμε στην προδοκάτσια <Κι> του κύριου Παπαδημητρίου. <Κι> αυτό δηλαδή ήταν και λίγο παιδικό. Αφού το έκλεισα το μάτι του Λάσκαρη, άρα σε ειδοποίησε από την έκφρασή του. <Κι> δεν παίζουμε σωστά το τρίγωνο, δεν λειτουργεί. Λέω λοιπόν ότι στην περίπτωση εφαρμογή ενό νόμου, παίζει μεγάλο ρόλο η διάρκεια και η συνέπεια εφαρμογή του νόμου. Από αυτού που τον ψηφίζουν, ναι. ναι. Όχι μόνο. Από αυτού που καλούνται να τον εφαρμόσουν. Δηλαδή. Μετά από δύο μήνε θα εξακολουθήσουν να δίνονται αποβολέ για το κινητό. Για κάτσα να δούμε. Όχι, και πόσε θα δοθούν. Ναι, γιατί εντάξει, άμα, θα δοθούν. Σε αυτή τη λογική μπορεί ένα σχολείο να έχει καθηγητέ και να μην έχει μαθητέ στο τέλο. Ε, εμένα με φοβίζει πάντοτε. Αλλά λέω τη λέξη με φοβίζει. Α με πείσουν ότι έχω λάθο. Ότι με φοβίζει. Ναι, με φοβίζει ότι τα παιδιά όταν του βάλει μπροστά, ε, όταν του αστηρίνει την ποινή. Ε, έχουν την τάση και είναι αναμενόμενο από τα παιδιά, το θέλουμε να το κάνουν τα παιδιά, να πάνε κόντρα για την κόντρα. Θέλει επομένω και αυστηρότητα, δεν λέω ότι δεν χρειάζεται αυστηρότητα, συμφωνώ με την αυστηρότητα, ούτε ε, όμω χρειάζεται και παράνοια. Εγώ Εδώ συνέπει, μετατρέψανε συνέπει μία διάρκεια, ποινή. Όχι, δεν είναι Συμφωνώ διάρκεια, αν θα έχει Άκουγα στον Νίκο ναι, ότι μετατρέψαν μία ποινή λοιπόν σε μία τέτοια περίπτωση, ε, που την πήρε, την έφαγε στο δικαστήριο, γιατί ήταν 17 στα 18, την έφαγε. Σε 810, αν θυμάμαι 810 καλά... 810 ώρες εργασίας. 810 ναι. ώρες εργασίας... Μία ώρα την μέρα. Μία ώρα ημέρα. δηλαδή για 810 μέρες... 810 μέρες, κοντά τρία χρόνια... Ε, όχι, ται, περιμένει ναι, το δικαστήριο ναι. που έβαλε την ποινή και την εξειδίκευσε... Ότι ένα νέο άτομο 17-18 ετών, που στο μεταξύ θα έχει φτάσει στα 20... Θα πηγαίνει μία ώρα την μέρα για κοινωνική εργασία... Αν δεν πηγαίνει σε ένα, εργασί... σε ένα γραφείο να κάθεται, να ανάβει ένα τσιγαράκι και να μαθαίνει πώ λουφάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, εμένα μου τρυπεί στη μύτη. Ωραίε Άς... ποινέ. Αυστηρίναμε. Α συμμετάσχω και εγώ περνώντα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Άνοιξε την προηγούμενη Παρασκευή 20 Σεπτέμβρη το μεγαλύτερο κατάστημα Public Apple Shop στον πρώτο όροφο του Public Συντάγματο. Το καινούργιο Apple Shop είναι πλήρω εξοπλισμένο με όλα τα αγαπημένα προϊόντα τη Apple από iPhone, iPad, MacBook, iMac, Apple Watch, AirPods και τα πιο hot accessoire με τη νέα σειρά iPhone 16 να είναι το μεγάλο highlight του οικοσυστήματος. Αν θες και εσύ να ζεις την εμπειρία Apple στο Plus, επισκέψου το κατάστημα Public στο Συντάγμα. Του ACDC επιστρέψαμε 1η του Οκτώβρη, 1η του Οκτωβρίου βέβαια πριν από 20 χρόνια ακριβώ, το 2004 δηλαδή, στη Μελβούρνη ο Δήμαρχος λέει αυτό το δρόμο εδώ. Θα το λέμε ACDC λέει. Και περιμένουμε αυτέ τι μουσικέ μετά να μην υπάρχει βία, έτσι. Πάμε σήμερα εδώ να το πάω γλυκά και τρυφερά. <laughs> δεν φταίω εγώ που το έκανε εσύ. Καλό μήνα να έχει πάντω. Ελά, καλό μήνα. Το, το έκανε metal. τεστ. Το έκανε. <laughs> hard rock. Μα, το εξώφυλλο να βλέπει του δίσκου έφτανε. Οκ. Okay. Σε <laughs> <laughs> και γκρουπάρα τώρα. Καλά, πε μου εισαγωγή, μόνο την εισαγωγή. Εμεί παλιά λέγαμε η εισαγωγή είναι το παν. Το πώ θα σε βάλει, έτσι δεν είναι. <laughs> το πώ έβαζε το τραγούδι, δε πώ την είχαν φτιάξει. Δηλαδή την ακούσαμε πριν. <laughs> λοιπόν, πάμε. Ήρθε ένα σχόλιο ε, και ήρθε, ήρθε και το ανάλογο στο facebook τώρα δεν θυμάμαι ποιος φίλε το γράψα έχει να κάνει με τις ονομασίες δηλαδή είπαμε safe button ε, πως το λένε panic button, safe youth ναι, δεν το ξανασκεφτόμαστε μια, μια φορά ακόμα ναι, δεν το ξανασκεφτόμαστε μια φορά ακόμα πολύ αγγλικούρα παιδιά Εγώ έχω ένα Ιαπωνικό αυτοκίνητο το οποίο όταν Αργήσω yeah. να φρενάρω, μου βγάζει μπροστά κίνδυνο, κίνδυνο, φρένο, yeah. φρένο. Yeah. Γιατί η κυβέρνηση <laughs> τη Ελλάδα πρέπει όλα στα αγγλικά να τα λέει, yeah. μου το εξηγεί uh, λίγο. Okay. Save youth, ο, ο, ο τι ο... απ' όλα, το, την καπότα save youth, το αντισυλληπτικό save youth ή το button save youth. Yeah. Τι Έλα, απ' τα έχουν μπερδεμένα εκεί ψηλά Καλημέρα στον κύριο Κληρονόμο που το παρατήρησε και το κρατ... εγώ το κρατώ. Έτσι, okay. δηλαδή Υπάρχει και το καλό παράδειγμα που πρέπει να δίνει όταν θα πρέπει να τον έναν άλλο, το άλλο τρόπο. λε. ξέρω εγώ, να υποστηρίξει τη γλώσσα σου, λέμε τώρα. Λοιπόν, επειδή είσαι αφηρημένο, θα συνεχίσω με του αριθμού που δεν του έδωσε επαρκή ε, προσοχή χθε από την έρευνα οικογενειακών προπολογισμών, η οποία γίνεται άπαξ του έτου και είναι πάρα πολύ σημαντική. Προσέξτε τώρα, μέση δαπάνη στη χώρα πείτε το 100. Η Αττική, δηλαδή η Αθήνα και τα περίχωρα, 115, δηλαδή πάνω από, πολύ πάνω από το 100. Οι Κυκλάδες 112 και αυτοί πάνω από το 100. Η Κρήτη 98 στο 100. Όλη η άλλη Ελλάδα κάτω από το 100. Κάπω έτσι βγαίνουν οι μέση ώρες, γι' αυτό σα τα λέω για να ξέρουμε πώ δουλεύει. Αστόσο και άλλο έναν αριθμό από την ίδια έρευνα, τι έχουμε στα νοικοκυριά μα, αυτά που πρέπει να προσέξουν για να μην βγαίνουν τα παιδιά ε, έτσι όπω βγαίνουν, λοιπόν, τηλεόραση έγχρωμη. 99,3% Όλοι δηλαδή έχουν τηλεόραση έγχρωμη. Όλοι έχουν κινητό τηλέφωνο. Σχεδόν όλοι έχουν σταθερό τηλέφωνο. Όσοι δεν έχουν, γιατί δεν του χρειάζεται πλέον και το κόβουν. 81% 8 — 8 στου 10 — έχουν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Νοικοκυριά λέμε. Εφτά στους 10 έχουν επιβατηγό αυτοκίνητο ΙΟΤΑΧΗ. Λίγοι έχουν πλυντήριο πιάτων, λίγοι έχουν καταψύχτη και κάτι το οποίο θα ανατρέψει αυτό που πιστεύουν πάρα πολύ. Δεύτερη κατοικία, 16%. 16% έχει δεύτερη κατοικία, δεν έχουν όλοι δεύτερη κατοικία, επειδή είχαμε κάτι κουβέντε. αν θα πάνε διακοπές, που θα πάνε διακοπές, πόσο κοστίζουν πλέον οι διακοπές... Και όλα αυτά. Δεύτερη κατοικία έχουν 16. Ευτυχώ οι άνθρωποι είμαστε φιλόξενοι. Πάντα θα φιλοξενήσουμε και έναν και δύο και τρει φίλου, για να σχέδια, περνάμε και καλύτερα. Η δεύτερη κατοικία δεν είναι πάντα αυτό που φανταζόμαστε. Δηλαδή δεν είναι ότι είσαι προνομιούχο όπως εγώ είσαι, που έχουμε το σπίτι μα στην Αθήνα. Έχουμε στο, δεύτερη στο, κατοικία. Στο Χαλάνδρη και εσύ έχει ένα στην έβεια και εμεί έχουμε ένα στο μάτι. Ε, Πολλέ φορέ αυτό που ακούγεται δεύτερη κατοικία. Είναι η πρώτη κατοικία του άλλου. Δηλαδή έχει ένα σπίτι στο χωριό. Ναι, ή στο ξυλόκαστρο, ή ναι. στο δερβένι. Α το τώρα αυτό, γιατί θα ξανανοίξουμε την κουβέντα. Όχι, okay, εντάξει, αλλά δεν την ξεχνάμε Επειδή ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα τα οποία προφανώ την πρώτη μέρα είσαι και καλόπιστο και λε ότι μπορούμε να κάνουμε και ξαναβάζει μπροστά την ίδια. Έχει γίνει μανιέρα. Οι ήρωε πυροσβέστε, ό,τι μπορούσα κάναν κτλ. Ε. Κάποια στιγμή απορρίκει ο άλλο. Μία φωτιά είχαμε. Μάλιστα. Γρήγορα εντοπίστηκε. Δεν είχαμε φοβερά καιρικά φαινόμενα. Όχι, είχαμε. Δω, είχαμε όχι. κακά καιρικά φαινόμενα. Τι Σε αυτό δεν έχει δίκιο. Τι Αφού φυσούσε αυτό ο διάβολο, όπω ο, τον λένε, ο μαστρό, από εκεί μεριά με τα χίλια, έφτασε ο 8ο Αυτό το είπαν και οι πετρολόγοι. Δεν είχαμε τα φοβερά ε, καιρικά φαινόμενα και το λογικό θα ήταν αυτή η φωτιά να έχει σβήσει. Το πρωί που ξεκινήσαμε, η δημόσια τηλεόραση έλεγε ήταν 32 χιλιόμετρα το μέτωπο. Οπότε πιάστε τα βγά και, και κούρευτο. Εγώ δεν, είμαι, δεν έχω καταλάβει ότι ήταν εύκολο να σβήσει. Και επειδή ξέρω εύκολο. την περιοχή. Εύκολο. Επειδή την ξέρω την περιοχή, εκεί, εκείνη η περιοχή ήταν μην πιάσει φωτιά. Και όσε φορέ είχε πιάσει, γιατί είχε πιάσει παλιά, έκαιγε πολύ άσχημα. Τελειώνω. Κλειστό χώρο στάθμευση, 13%. Πολύ λίγοι. Πάρα πολύ λίγοι, αλλά προσέξτε, είναι για ολόκληρη την Ελλάδα η έρευνα. Να πούμε σε αυτό επάνω κάτι, γιατί νομίζω ότι μπορεί να μα πει λίγο... κεντρική θέρμαση. Για ε, τελειώσω, τέτοια βαριάματα περιμένουμε. Δεν το περίμενα. Δε, Τελειώσουν. Θα μπορούσε φαντάζομαι να αντικαταστήσει την λογική που υπάρχει με τι πιλωτέ ε, τόσα χρόνια. Ε, είναι για όλη την Ελλάδα, έτσι. Ναι, ναι, λέω ότι θα μπορούσαν για παράδειγμα στι πιλωτέ να φτιαχτούν τελικώ κλειστά τα πάρκινγκ. Να, να κλείσουμε τι πιλωτέ. Αυτή είναι μια παλιά. Έτσι. Οι πιλωτέ, καλά να είναι ο Στέφανο Μάνο, ένα άνθρωπο που έκανε πολλά καλά σε αυτή τη χώρα και δεν το έχουμε αναγνωρίσει. Αλλά οι πιλότες ήταν μια τέτοια ιδέα για να μην τα έχουμε έξω. Τώρα τελικά έχουμε και στην πιλωτή και έξω. Ναι, Παρανόμως σταθευμένο το έξω. Καλά. Καλά. Καλά. Παρανόμως είναι όλη η Αθήνα. Παρανόμως σταθευμένο είναι το μόνο που μπορεί να συμβεί. Είναι ναι. και το άλλο που συζητάγαμε τις πρόεδρες για το θέμα της διήθησης των μοτοσυκλετών. Έτσι. Δηλαδή. Θα σταματήσει η μηχανή πίσω το εκείνητο? Όχι, εγώ τι βλέπω, τις μηχανές που ετοιμάζονται να μου κάνουν διήθηση και δεν ξέρω τι να κάνουν, το ευχαριστηθώ ή, να... ή ότι κινδυνεύουν γιατί βλέπω στο αριστερό κατρεφτάκι να και αμέσω μετά το βλέπω στο δεξί κατρεφτάκι Σκέψου να μην ήταν και μοτοσυκλέτιστες Λοιπόν, ναι, αλλά το πώς οδηγούν πάρα πολύ είναι άσχετοι τώρα, άλλο να είσαι μοτοσυκλέτιστής και άλλο να έχεις πάρει... Ένα δίκυκλο για να πα γρήγορα στη δουλειά σου και να μην φορά κράνο. Εννοεί ότι είναι άλλο πράγμα. η Κουλτούρα του μοτοσικλέτη. Ναι, Δεν θα κάνουμε ίσα κιόμια τώρα, δεν είμαστε ίσα κιόμια. Εμένα με βολεύει, θα το δεχτώ. Εγώ, χθε που χρησιμοποίησα τη μοτοσυκλέτη, πήγα σαν μοτοσυκλετιστή, δεν πήγα σαν τέτοιο. Μέκλεινε ένα βλάκα, α πούμε, εκεί στη Ριγίλη. Μία πήγαινε αριστερά, μία πήγαινε δεξιά. Εν έχουν επιτρέψει στη Ριγίλη να παρκάρουν τώρα γιατί φαίνεται έχουν πολλά αυτοκίνητα οι κάτοικοι εκεί, τα παρκάρω όπως δάνε, κάποτε έχεις δύο λωρίδες, τώρα έχεις μία λωρίδα. Προσέξτε, κεντρική θέρμαση πετρέλαιο, φυσικό αέριο κύρια πηγή θέρμασης, 58%. Αυτά. Το πετρέλαιο ξεκινάει μάλλον καλύτερα από άλλες χρονιές, λίγο πιο φτηνά δηλαδή, ευτυχώς, και φαίνεται ότι θα πάει έτσι προς τα κάτω για φέτος. να σου πω και για επειδή υπάρχουν πολλοί που αναζητούν την επόμενη θέση εργασία τους, αλλά και για όποιον αναζητά το ιδανικό ταλέντο να στελεχώσει την επιχείρησή του η Randstad θα βοηθήσει σε αυτό για να βρεθεί αυτό που ταιριάζει Πάνω από 25 χρόνια τώρα η Randstad έχει υποστηρίξει περισσότερους από 49.000 υποψηφίους να βρουν την επόμενη θέση εργασία τους και περισσότερου από 3.000 εταιρείε για να αποκτήσουν τα ταλέντα που θέλουν Μπαίνετε στο site της Randstad, www.randstad.gr και ανακαλύπτεται πάνω από 604 εργασίες σε 18 ειδικότητες και υπηρεσίες ανθρωπίνου δυναμικού που θα αναπτύξουν την επιχείρησή σας. Για να ολοκληρώσουμε για τα... Χθες είναι, βασικά, που βγήκαν και από το Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με την αυστηροποίηση των ποινών για τα παιδιά, για τους γονείς, ίσως και να κατέβει και το ηλικιακό όριο της ανηλικότητα, από τα 15 στα 14. Έτσι, Στο κάτω-κάτω ψηφίζουν από τα 17 πλέον. Ναι. Ε, έχει στείλει η Ροζάρια ένα μήνυμα, το οποίο θα έλεγα ότι θα συνέβαλε με κάποιο τρόπο στον προβληματισμό. Καλό μήνα. Αν ήταν στο χέρι μου θα έβαζα στο Λίκιο μάθημα αγωνέων. Για του μαθητέ, μέλλοντε γονεί. Είναι γνωστό ότι όλα τα προβλήματα των ανηλίκων ξεκινούν από του γονεί. Α βάλουμε κάποια βάση στην επόμενη γενιά, γιατί όταν είσαι 30-40 είναι αργά για να μάθεις. Αντί αυτού, έχουμε panic button και άλλα τέτοια. Αυτά παθαίνει αν στο Υπουργείο Παιδεία δεν βάζει παιδαγωγό, αλλά πληροφορικάριο. Εντάξει. Δίνεται το σχόλιο σε σχέση με τον νυν υπουργό, αλλά το πρόβλημα δεν γεννήθηκε τώρα. Πιθανότατα ο κ. Πιαρακακή να σκέφτεται με τη λογική τη ψηφιακή τεχνολογία που πάντων έχουμε ταυτίσει. Αλλά δεν είναι ρε παιδιά ένας άνθρωπος που τα παίρνει αυτά απόφαση Μπράβο, είναι, αυτό είναι το βασικό Είναι και μια κατάσταση που βλέπει η αυτηροποίηση Είναι στη λογική της κυβέρνηση. Έχουμε... Όπως είναι και η ώρα τα panic button και τα Έχουμε μια Έχουμε ένα τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό στην παιδεία Μπράβο μας Πρέπει κάπου αυτά να βγαίνουν από ένα συμβούλιο ανθρώπων οι οποίοι συνεχώ σκέφτονται πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Πάντε στο Λέει ο, ο Νίκο, εδώ, δεν δε το με συγχωρεί, Σιγιώργο. Ναι. Λέει ο Νίκο, πατέρα προφανώ, δεν φταίει μόνο η κυβέρνηση αλλά και εμεί σαν μονάδε. Η κόρη του, λέει ο Νίκο, έχει αλλάξει σχολείο τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι παιδί χωρισμένων γονιών. Δεν έχει προσαρμοστεί στις νέε συνθήκε. Είναι απομονωμένη. Τα άλλα παιδιά την πειράζουν με συνέπεια, αν όλα τα διαλύματα μόνη τη Και λέει το εξή, και εδώ θέλω να σταθώ. Ένας πατέρας, έχω πάει πολλές φορές στην κοινωνική λειτουργό και στην ψυχολόγο του σχολείου Άρα το σχολείο έχει κοινωνική λειτουργό και ψυχολόγο Έχω υπογράψει ό,τι μου ζήτησαν για να έχουν την άδεια να την δουν το σε αυτό, ότι πρέπει ο γονιό, ο κυδεμόνα, να Όχι. υπογράψει χαρτί για να κάνει τη δουλειά τη και να Δεν γνωρίζω, αλλά οξυμονός. είμαι πολύ ευχαριστημένο από αυτά που ακούω μέχρι τώρα, ότι και υπάρχει κοινωνικό. Μα και, και ε... εγώ, γι' αυτό και το και διαβάζω, έχω μείνει κανονικά, ξέρεις. Ε, ε, ε, έχω υπογράψει, ναι. λοιπόν, για να έχουν την άδεια να τη δουν, αλλά αυτά τα δύο χρόνια, όσο την είδατε εσεί, άλλο τόσο και αυτή. Εμένα, κάθε φορά που πηγαίνω, έχουν χρόνο, κάτσε το, χασα, να με δουν όμω. Αυτά γράφει ο Νίκο ε, εδώ. Ε, Πάντω νομίζω ότι δεν έχουμε ψυχολόγου στα σχολεία ή αν έχει ένα ψυχολόγο, ας πούμε, ο οποίο πρέπει να παρακολουθήσει χίλια παιδιά, δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει και δουλειά. Στο μήνυμα τη Ζωζάρη ήθελε να μίλησω. Κάποτε δεν, λίγο. Ξέρα, δεν υπήρχε ψυχολογία ως μάθημα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ψυχολογία στην Ελλάδα εισήχθη ω μάθημα για να το, το κάνει, δηλαδή για να βγει ψυχολόγο, εν πάση Πότε, τη δεκαετία του 80 Κάπου εκεί. Ναι. λοιπόν. Εντάξει. Ε, Πάντω εάν. Κατευθυνόμαστε σε εκείνη την κατεύθυνση. Δηλαδή να υπάρχουν ειδικοί. το 80, είναι. Όχι, όχι. <laughs> να κατευθυνόμαστε... Θα μιλήσουμε για τι εκλογέ του Πασόκτωρα. <laughs> να κατευθυνθούμε σε κατεύθυνση των ειδικών. Και ναι. όχι ο καθένα με βάση την κοσμοθεωρία του, την ιδεολογία του ή την κομματική του <laughs> ταυτότητα να πετάει μια φράση, ξέρω εγώ, αυστηροποίηση και πάει λέγοντα. Ε, αν πρέπει να κατευθυνθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση, φαντάζομαι ότι τα σχολεία θα πρέπει να, να στελεχωθούν. Συγγνώμη. Τη λέξη επάνδρωση δεν έχουμε σταματήσει, Πολιτικά uncorrect. Ναι, είναι μόνο λάθος. για το στρατό ναι. έχει, διότι δυστυχώ δεν αφήνουν τι γυναίκε να πάνε στο στρατό ναι. να αποκτήσουμε επιτέλου στράτευμα κανονικό και αποτελεσματικό. Να στελεχωθούν λοιπόν με τέτοιου ανθρώπου, αλλά και το μήνυμα τη Ροζάρια για μένα έχει ένα νόημα και γι' αυτό ήθελα να το σχολιάσουμε. Ε, Προφανώ δεν παίρνει κανένα δίπλωμα, δεν δίνει εξετάσει για να γίνει γονιό. Μετά, αν είναι ικανό ή δεν είναι ικανό να μεγαλώσει ένα παιδί, να πω την αλήθεια. Η παλαιή ρόλη, μια που μίλησες Μπάμπη για το θέμα των παλαιών ρόλων, είχε μία άγκυρα στο σπίτι. Ε, η παλαιή ρόλη του, του άντρα και της γυναίκας ήταν περίπου ότι ο άντρας δουλεύει και η γυναίκα μεγαλώνει τα παιδιά και αυτό κράτησε για πάρα πολλά χρόνια. Ακόμη κρατά. Υπήρχε μία άγκυρα στο σπίτι. Ναι, κοίτα να δεις. Ακόμη κρατά. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα από τι ευρωπαϊκές που συμμετέχουν στην αγορά εργα ε, δεν ξέρω, δεν πολύ συμφωνώ ότι ακόμα κρατάει. Καλά, ή ε, μέτρο. Ναι, σε κάποιο βαθμό προφανώ. Αλλά πάντω για να τα βρούμε μεταξύ μα, πάμε παρακάτω. στι άλλε χώρε οι γυναίκε συμμετέχουν στην αγορά εργασία, άρα δουλεύουν. Άρα δεν είναι σπίτι για να κάνουν αυτό, αν καλά σε κατάλαβα. Ε, Υπήρχε μια Όσο και οι άντρε. Ενώ εδώ είναι 30%-20% πιο κάτω, ανάλογα τον κλάδο. Ναι. Και επίση νομίζω mm. ότι. Σε σχέση με παλιότερε εποχέ, που όντω δεν χρειάζονταν να βγάλει δίπλωμα για να γίνει γονιό, ε, νομίζω υπήρχαν και πολύ λιγότερα χωρισμένα ζευγάρια, που σημαίνει να αυτό που, το μήνυμα που εστιλεί ο Νίκο, ότι αλλάζουν σχολεία και, και, και, και, και δεν ξέρω πόσο τα επηρεάζουν τα παιδιά. Και επίση θα έλεγα ότι δεν, επειδή το σχολείο πρέπει να είναι ολοκληρωμένο, δεν θα ήμουν κατηγορηματικό ότι τα παιδιά που έρχονται από χωρισμένε οικογένειε λαμβάνουν χειρότερη αγωγή από τα παιδιά που. Έχουν και του δύο του γονεί στο ίδιο σπίτι. Καλά, εξαρτάται βέβαια και από τον καθηγητή από το δάσκαλο όπω θα βλέπει τα πράγματα. Αν έχει άποψη γι' αυτά άλλη από την άποψη που του δίνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, που είναι μονάδα του Υπουργείου Παιδείας στι Πολιτείε, δηλαδή. Αυτά και με εκείνα και μετά αλλά ο Νίκο Αντουλάκια εμφανίζεται να προηγείται στου φιλοφόρου του Πασόκ, που λένε ότι θα πάνε να ψηφίσουν. Στη δεύτερη θέση βρήκε το Χαριστούχα. Αυτά είδε η opinion Πολ και ο κύριο και ανα, αναλυτικά στην πρόθεση ψήφου, σου διαβάζω για να το σχολιάσει, δηλαδή, ε, Ανδρουλάκης 32 και κάτι, Δούκας 30,7, Γερουλάνος 15,2, Διαμαντοπούλου 15, Γιάννα Κοπούλου 3,3, Κατρίνης 2,7, αναποφάσιτη 0,8. Μεταξύ ψηφοφόρων Πασόκ. Ναι, δεν δίνει. <χω> Τι ντερμπι εδώ έχει ξεκαθαρίσει ε, πώς αυτό πώς... ότι θα πάνε Ανδρουλάκης Δούκας. Ναι, αυτό λέει, ντερμπι των δύο δίνει. Ναι. Ένα τέρμι των δύο, το οποίο κοντό ψάλιμο αλλού. η Κυριακή είναι ο πρώτο γύρος των εκλογών. Είναι και πιο σημαντικό γιατί αυτό θα καθορίσει ποιοι θα είναι οι δύο αντίπαλοι. Να σου πω, χθε είχα μια εκτεταμένη συζήτηση με τον Δημήτρη Μαύρο Τηλεοπτική. Όπου έβαλε κάποιε παραμέτρου από αυτά που λέμε ποιοτικά χαρακτηριστικά για να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε, ας πούμε, λίγο, λιγότερο αριθμητικά το γεγονό. Είπε για παράδειγμα: η συμμετοχή του κόσμου. Είναι καθοριστική. Mm -hmm. Η μικρότερη συμμετοχή βοηθάει όσους έχουν μηχανισμούς. Ε, η διάρθρωση του κόσμου. Αν θα πάει, ξέρω εγώ, να ψηφίσει και το φιλονεοδημοκρατικό κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Που είναι, ξέρετε, από την εποχή του αντισύριζα με τόπου, από την εποχή συνεργασίας Αμαράς Βενιζέλος, αν αυτοί πάνε να ψηφίσουν, είναι πολύ πιθανό να ενισχυθεί κυρία ε, Αν ε, πάει μικρότερο κομμάτι του εν δυνάμει ο εκλογικού σώματος, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό να ευνοήσει πάρα πολύ τον νομικό Ανδρουλάκη. Αυτές της οι οποίνιον... παράμετροι... Ναι. Στην έρευνα αυτή της οπίνιον, λέει ότι αν πει ποια είναι η δημοφιλία των υποψηφίων, γενικά στον κόσμο, όχι σε αυτούς που ψηφίζουν Πασόκ. Ο Γερουλάνος έρχεται πρώτος στο σύνολο των ερωτηθέντων, με 47. Ο Ανδρουλάκης 45-5, η Διαμαντοπούλου 44, ο Δούκας 42, Η, η... η Νάντια 32 και ο Κατρίνη, 28. Η Γιάννη Κοπούλου, Νάτια. Έτσι, 28. Βλέπει ότι όταν μιλά με όλο τον κόσμο, ναι, η αλλά... εικόνα είναι διαφορετική. Εδώ... Άρα, τι μετρά αυτό που είναι πασόκ και βλέπουμε θα πάει αυτό να ψηφίσει σίγουρα ναι. ή εκείνε. Είναι αισιοδόξη πάντω πάνω. πασόκ. Είναι αισιοδόξη για τι μετρήσει. Ότι θα πάνε πολύ. Και εγώ πιστεύω ε, ότι θα περάσουν τις κάπου... 400.000. Κάποιοι λένε και 350 <laughs> κλπ. Εγώ. 400.000 θα πάει. Θα... θα περιμένω να το δω, να σου πω και επειδή το έχουμε ζήσει. Ακόμα και ο καιρό παίζει ρε παιδιά ρόλο αυτά. Ε, βεβαίω. Δηλαδή, είναι φανώς. πάντως μια μάχη η οποία φαίνεται να έχει φαβορή του δύο, Ανδρουλάκη δούκα, αλλά με όλε αυτέ τι αστερίσκου και τι παραμέτρου. Ναι, γιατί αν πάτε 400.000 που λέω εγώ τώρα έτσι, από το κεφάλι μου το λέω, δεν έχω κάποια μέτρηση, δεν έχω διάβαση. Τι είπα, η εκτίμηση και του Σκανδαλίδη και του Ευθυμίου ήταν ότι μπορεί να. Μάλιστα και οι δύο ήταν πρόθυμοι να βάλουμε στοίχημα. Λέω, δεν ξέρω. Για πόσο, για 350? <laughs> <laughs> για 300. Να λέω όχι, άστα, δεν πειράζει. Το, Χάσαμε είναι, το αυτό, αυτό είναι safe sex τώρα, γι' αυτό στο λέγανε. Yeah. Λοιπόν, ποιο μπορεί να κερδίσει τον Κυριακό Μητσοτάκι, το 41,3 απαντά κανένας ενώ το 14,3 ψηφίζει ότι μπορεί, να ψηφίσει, ότι μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκι ο Χάρης Δούκα. Ακολουθεί ο Νίκο Ανδρούλακη και σε απόσταση αναπνοή η κυρία Διαμαντοπούλου. Μεταξύ αυτή... των ψηφοφόρων ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, θα πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ ή θα μείνουμε στο Πασόκ λέω ότι απλώς αυτό το ο που μπήκε μπροστά ω ένα διακύβευμα για το νέο αρχηγό του ΠΑΣΟΚ είναι σοβαρό ως ενδεχόμενο αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι τελικώς το καθοριστικό, Μ, ναι, ναι, θα είναι το καθοριστικό. δεν θα είναι το καθοριστικό <χω> γιατί το ΠΑΣΟΚ ακόμα και σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που έχει πέσει πάρα πολύ Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου είναι στο 23% δεν είναι... Να το πω έτσι, κάτι που το βλέπει, ότι το Πασόκ αύριο σε θα αυτή γίνει τη κυβέρνηση. Το 23 έτσι. πόσο είναι το Πασόκ, 15. Mm. Ήταν κάτω από 10 μονάδε και νομίζω δεν ήταν η πρώτη. Τι είναι αυτό, την έρευνα. Την παρουσιάσατε στο άξιο. Λέω ότι δεν είναι τόσο κοντά ο επόμενο αρχηγός πρωθυπουργό. Επηρεάζει, αλλά δεν πρέπει να είναι το καθοριστικό. Λοιπόν, στο σημερινό μου άρθρο στο Libre, mm. επειδή μου αρέσει να, που πού να γράφω κάτι το οποίο να προκαλεί. Στο σημερινό λοιπόν γράφω γρήγορα πίσω στο δικοματισμό. Εκεί πάει το πράγμα. Ναι, όχι, εγώ το εύχομαι. Ναι. Γιατί έτσι όπω είναι η κατάσταση, παιδιά, χρειάζεται να γυρίσουμε στην παλιά Καλά. καλή συνταγή. Κοιτάξτε, ούτω ή άλλο το πολιτικό μα σύστημα έτσι έχει μάθει να λειτουργεί. Εδώ πέρα για όποια γκέλα γίνεται λένε φταίει ότι δεν έχουμε από την πολίτευση. Άστομα. Α το. <laughs> λοιπόν, ώρα για νερό, το ξέρετε. Και βεβαίω νερό εδώ στο Real F, σημαίνει Rainbow Waters και. Ο επιτραπέζιος εξαιρετικός ε, ψύχτης που έχουμε Ο οποίος έχει μια οθόνη αφής Και ρυθμίζει ε, και το αν θέλει να πάρεις κρύο νερό Αν θέλει να πάρεις νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντας ή ζεστό νερό Υπέροχη design, βολικό μέγεθος, πανεύκολη τοποθέτηση. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 801 3434 34 και θα το επαναλάβω για μια ακόμη φορά ότι ταυτόχρονα με όλα τα άλλα καλά που έχει, θα βγάλετε και τα πλαστικά από τη ζωή σα.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 Εντάξει, μπορεί να το αφήσει να παίξει ολόκληρο, είναι σαφέστατο αυτό. Μια τέτοια μέρα το 2018 έφυγε ο Σάλα Αζναβούρ, για τον οποίο ίσω αξίζει να πούμε και δύο κουβέντε παραπάνω. Ε, δεν είναι μόνο τα 100 εκατομμύρια δι, κυρίε δηλαδή, που πούλησε. Έθε τα 70 χρόνια στα οποία υπηρέτησε το γαλλικό τραγούδι, και έγινε ίσω ο, ο σπουδαιότερο από του Γάλλου ε, τραγουδιστέ, ο Αζανβουριάν, όπω ήταν και το όνομα το κανονικό, λόγω τη αρμένη καταγωγή του. Και βέβαια πρέπει να πούμε το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούτε εδώ. Έβαλε το Λάσκαρη και τον μπάμπι να πιάσουν κουβέντα, ξεπερνώντας τα εφηβικής αγκληματικότητας παραβατικότητας και πάει λέγοντας το πράγμα. Και ξέρετε γιατί, γιατί τους ε, νόμιζαν και, νομίζω ο Πάμπης ήταν και σίγουρος, ότι το τραγούδι το είχε προτραγούδισε ο Λεβρής Κοστέλλης. Όχι, εγώ το, το ομολόγησα, δεν είπα ότι ε, το είχα ακούσει με τον Κοστέλλο, το λάτρεψα και κάποια στιγμή μου λέει ένα φίλο. Ε, εγώ είμαι και υποτίθεται τη γαλλική κουλτούρα την ξέρω. μου λένε τι λε, είναι του Ασναβούρ. Ναι. Και μου το έβαλε και το άκουσα. Έτσι κατάλαβα. Εξακολουθεί να μου αρέσει περισσότερο με το, στην έκδοση Εντάξει, του Κοστέλου. Είναι πιο ε, τρυφερό. Υπάρχει... Ε, του του Ασναβούρ είναι φτιαγμένο Ως... για αυτά τα κοινά. Ο Ασναβούρ ήταν τενόρο. <laughs> Είχε μια, μάλλον μια τενόρα φωνή. Είχε μια υπέροχη φωνή και, και, και τρομερή έκφραση. Και εδώ, ε, στο ΣΥΠΟΥ. Τέλο πάντων, τώρα πιάσαμε κουβέντα γιατί. Είναι όπω ο μια. Εδώ έχει και το Αξάν που λένε. Έχει τη γαλλική ε, προφορά στα αγγλικά. Δεν μπορεί να μάθει τον Γάλλο άλλη γλώσσα και να την προφέρει σωστά, όποια και αν είναι αυτή, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Έχει μία αδυναμία. Επειδή έκλεισε Σπυρίνι λέγοντα για τον δικοματισμό, και εγώ είπα ότι εκεί φαίνεται να πηγαίνει το πράγμα, έχουν έρθει εντελώ αντικρουόμενα ε, μηνύματα. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Προκαλείται αμέσω ε, ποταμό μηνυμάτων. Αν υπάρχει ένα λόγο που αυτό το ραδιόφωνο είναι αναντικατάστατο για τα RG10, μπορεί να πας να πιάσεις δουλειά οπουδήποτε αλλού, αλλά είναι αναντικατάστατο, είναι λόγω του κοινού του. Το οποίο είναι όχι μόνο ζωηρό και ενεργό, είναι και κοινό, παραμβαίνει, δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Τους. Ο Αναστά, α πούμε, για παράδειγμα, γράφει ότι ο Σατοί, λέει, ναι, το δικοματισμό έκανε τα χειρότερα. Ο Γιάννη Ήλιο, ναι, πίσω στο δικοματισμό για δεν λειτουργεί δημοκρατία. Και μετά τα χώνει κανονικά για τι ανεξάρτητε αρχέ, για τη δημοσιογραφία, για τα πάντα όλα. Ε, το θέμα δεν είναι αν κάνουμε απλώς την αξιολόγηση, γιατί προφανώς δεν ε, χρεοκοπήσαμε χωρίς δικοματισμό, με δικοματισμό χρεοκοπήσαμε. Και χρεοκοπήσαμε καραμπαμπαμ, δηλαδή και τα παιδιά μας θα αποπληρώνουν τα καλά του δικοματισμού. Εγώ είπα πάντως ότι εκεί πάει το πράγμα. Εμμανουήλ Αλεξίου, καλημέρα και καλό μήνα. διόρθωση. Όλοι έχουμε μια δεύτερη και τελευταία κατοικία. <laughs> η ουσία είναι να μην μα στείλουν οι κυβερνήσει με αυτά που κάνουν εκεί μια ώρα αρχίτερα. Το διάβασα και εγώ. Είναι μπλακ, αλλά είναι καλά. Μ' αρέσει <laughs> λοιπόν, το μπλακ. Θέλει να ολοκληρώσει τα τη δημοσκόπηση. Λοιπόν, γιατί σε πρόθεση ψήφου. Πρόθεση ψήφου, λοιπόν. Είμαστε στην opinion. Πολ. πρόθεση ψήφου, λέγαμε. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 25. 12 μονάδε μπροστά από το δεύτερο Πασόκ, που είναι στο 13. Ε, η πτώση του ΣΥΖΑ συνεχίζεται. Είναι πλέον στην πέμπτη θέση με 7. Τρίτη και τέταρτη θέση αντιστοίχω. Κουκουέ, -ε, 8. Ελληνική λύση του Βελόπουλου, 7. Δεν διαβάζω τα δεκαδικά, δεν είναι εύκολο. Φωνή λογική πλέον στο 3,5. Πλέψη ελευθερία 3-3. Νίκη 3. Μέρα 25-2-2. Ναι, αριστερά 1,9. Πρόθεση ψήφου επί των εγγύρων, που είναι αυτό που οι δημοσκόποι εκτιμούν ότι ταιριάζει σε αυτό που θα βγει τελικά από την κάλπη, όταν βγαίνει βέβαια τέτοιο. 27 η Νέα Δημοκρατία, 14 το ΠΑΣΟΚ, 8,89 δηλαδή το κουκούε 7,8, 8 δηλαδή η λύση. Άρα, 27 η Νέα Δημοκρατία, 14 το κουκούε 9, με συγχωρείτε, 27 η Νέα Δημοκρατία, 14 το ΠΑΣΟΚ, 9 το, το κουκούε 8 η ελληνική λύση. Τελειώσαμε. Το ΣΥΡΙΖΑ το πει. ΣΥΡΙΖΑ, α, είναι στην άλλη σελίδα. 7,7. Ναι, είναι στην πέμπτη θέση. Λοιπόν, για να έρθει να επιβεβαιώσει και αυτή η έρευνα, αυτή τη δυσκολία που λέω για το θέμα των ε, δημοσκοπήσεων που προσπαθούν να μετρήσουν ποιο είναι ο πιο δημοφιλή. Τι να μετρήσει, από το 17,8% που είχαν πάρει στι ευρωεκλογέ ε, το ψηφοδέλτιο του ΙΡΑ, με αρχηγό βέβαια τότε ε, στι εθνικέ εκλογέ με τον Τζίπρα. Στο 15% στι ευρωεκλογέ με ε, πρόεδρο τον Κασελάκη. Στο 7,7% τι ακριβώ να μετρήσει. Δύσκολο. Τι να, μα τι να μετρήσει. Ναι. Μα το λέει ωραίο ο Φάμελος, yeah. κάτσε να δεις, Το λέει ωραία εκεί, αυτό του Φάμελου που λέει ότι για τον Κασελάκη κάτι. Το έχει συνεπεί. Μπορεί yeah. να το βάλει, σε παρακαλώ. Πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί προφανώ με συνταγέ που έχουν αποτύχει, που έχουν δημιουργήσει μια συρρήγνωση στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δυστυχώ με τον πρώην πρόεδρο είχαμε πολλά τέτοια προβλήματα. Μια πολιτική που ήταν αντικρώμενη και θα έλεγα εγώ ότι δεν ήταν καν συνεπή πολιτικά. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Πότε τα ανακάλυψαν όλα αυτά. Ε, εντάξει, νομίζω ότι 11 μήνε ήταν αρκετοί. Ναι, αλλά πρέπει να τα είχαν ανακαλύψει εδώ και αρκετό καιρό, αυτό ναι. λέω. Σα ε, πήρε καιρό να το πούνε. Εδώ μπορεί κανένα να κάνει και εύκολη κριτική και τα λοιπά, αλλά ε, έχω την εντύπωση ότι το μείζον θέμα στον ε, ΣΥΡΙΖΑ είναι να ξαναγίνει ένα κόμμα που να ακούγεται. Το μόνο που ακού αυτό το διάστημα και είναι πολύ μεγάλο το διάστημα τη Φαγομάρα είναι γκρίνιε, αντεγκλήσει κλπ. Επίση, δεν είναι ένα καθαρό τοπίο. Δηλαδή, από χθε φαίνεται να υπάρχει στα σκαριά και μια τέταρτη υποψηφιότητα η οποία είχε ξα... ξαναζεσταίνεται. Ε, δεν νομίζω ότι προηγεί καθοριστικό, αλλά θα... πιθανότατα να γίνει έτσι. Και η ανακοίνωση του ε, Στέφανου Κασελάκη για την Προεδρία μάλλον θα γίνει την Πέμπτη. Και την μεθεπόμενη Πέμπτη, όχι μεθάβριο, θα δώσει και μια. νομίζω. Πρέπει να είναι η πρώτη συνέντευξη που θα δώσει ω ενδυνάμει προ υποψήφιο πρόεδρο. Στον Νίκο Χατζημαρκολάου, δεν το έχει πει ακόμη. Γι' αυτό λέει, την πέμπτη, πάνω, πια οι του, γιατί αυτό έχει μετακινηθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Θα το λέγανε χθε, Δευτέρα, λέγανε για την Τετάρτη. Μία Η χθεσινή ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι μάλλον Πέμπτη θα ανακοινώσει και την επόμενη Πέμπτη θα δώσει μια και την πρεμιέρα και και μάλλον θα είναι και η πρώτη. With all due respect, που λένε και οι Γάλλοι. Ε, ε, ε, αυτό που ακουγόταν από το ΣΥΡΙΖΑ όμω ήταν ε, ο Κασελάκη, δεν ήταν κανεί άλλο. Διότι ο Κασελάκη είχε κάτι να πει και είχε όλα τα φώτα στραμμένα πάνω του. Και είχε κάτι να παρουσιάσει. Τώρα το ότι δεν άρεσε το ότι τώρα ο κύριο Πολάκη λέει ότι αυτό το στυλ μα έκανε κακό, διότι ήταν στραμμένο στην προσωπική του ζωή. Στα πλούτου του κτλ. Και, και ότι όλοι τα ανακαλύπτουν αυτό μήνα Οκτώβριο, άντε το Σεπτέμβριο, εμένα με αφήνει άφωνο, ειλικρινώ. Διότι βρήκαν έναν άνθρωπο που τράβηξε πάνω του πράγματι την προσοχή όλων. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτό που λέει ο Πολάκης είναι πολιτική κριτική εδώ πέρα πάντω. Δηλαδή, εμένα με έχει εκπλήξει ο Πολάκης. Αν τον έχω κράξει εδώ για τα δαϊλί και τα διάφορα που κατά κάνει, τώρα έχει εμφανιστεί ένα άλλο Παύλο Πολλάκη. Πολύ πιο low στις, πολύ χαμηλέ οι εντάσει στη φωνή του και ε, στη ρητορική του. Ε, η κριτική που άσκησε στον ε, Στέφανο Κασελάκη για την ε, υπερπροβολή τη προσωπική ζωή ήταν σε καθαρά πολιτικό επίπεδο. Ναι, σι, Γιώργο, αλλά όταν εμείς λέγαμε τι έχουμε διαφημίσεις. Α, α, έχουμε τον Πολάκη. Ε, να, ο κύριο Πολάκη προηγείται. Η προσωπική υπερπροβολή έδιωξε κόσμο. Δεν μπορούσε να γίνει συζήτηση επί το ουσίας των προγραμματικών θέσεων, γιατί όλα τα σκέπαζε η εικόνα της προσωπικής του επιλογής, του προσωπικού του πλούτου, του γούστου του, των βιντεαγιών στο τα κτλ. Ωραία, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τώρα Δεν το βάζεις το ακούσαμε... αυτή τη, δηλαδή με την προσωπική σου ναι, εικόνα. Ναι, άλλο παιδί Ναι, αλλά όταν εμείς λέγαμε όσοι τα λέγαμε, ότι τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, ξαφνικά στις πέτσε, ε, επίδειξη έτσι, αλλιώ, εκείνο το άλλο. Και λέγαμε ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Η, έλεγε ο καθένας, σε πάση από του επικριτές Κασελάκη, ο Πολάκης δεν έλεγε «έχετε δίκιο», έλεγε «έχετε άδικο». Δεν το λέω, δεν, δεν χρειάζεται. Υπερασπιζόταν το κόμμα του τον αρχηγό του, το καταλαβαίνω. Νομίζω ότι αυτο, Αλλά τουλάχιστον είναι... μη μας, να, να μην μα βρίζει εμά είναι... όταν κάνουμε μια παρατήρηση για κάτι με το οποίο τώρα έρχεται να συμφωνήσει. Το φίλτρο στο το οποίο βάζει περιπεράσει κόμματο και κομματικού πατριωτισμού και τα λοιπά. Νομίζω ότι είναι το σωστό μέτρο εδώ πέρα. Δηλαδή, είπαν και του Φάμελου και εγώ τον ρώτησα όταν τον φιλοξένησα ε, Γιατί δεν είχατε εκφραστή πιο πριν. Λέει, με κατηγορείτε γιατί δεν έκανα διαρωέ. Διαφωνούσα. Δεν έκανα διαρροέ. Γιατί γιατί σέβομαι την κομματική λειτουργία. Αυτό είναι κάτι το οποίο ένα μπορεί να το εκτιμήσει έτσι, ο να το εκτιμήσει έτσι. Να το βάλω διαφορετικά κιόλα. Εσύ δηλαδή μπορεί να λες ότι ο Πολάκη ή ο Φάμελο ή οποιοδήποτε άλλο άργησαν να δημοσιοποιήσουν τι αντιρρήσει του. Ναι, ε, φυσικά. Να. Και οι ίδιοι μπορεί να σου λένε ότι έπρεπε να πάρει τον χρόνο του ο πρόεδρο για να μπορέσει να δείξει Μια, αν τον... η, η τακτική του ήταν αποτελεσματική. Okay. Αφού τον βλέπαν όμω ότι πηγαίνει στραβά, του το Πήγα να τον βρουν και να του πούνε, Ερέσει Στέφανε, αυτά όλα δεν είναι σωστά. Για τον Μας μπολάκι, για το, Πήγανε. Για τον αυτό μπο... θέλω να για ξέρω. Για τον Πολάκη, που κατά τη γνώμη μου επίση έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ω συνέντευξιαζόμενο, δηλαδή, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να έχω απέναντί μου να τον ρωτήσω πέντε πράγματα. Θυμάμαι διαφοροποιήσει του Πολάκη. Αν θυμάσαι, δε η μία που είχε πει ότι εγώ, πώ να πάω, λέει. Ε, στους... Καλά, ε... αυτό. Ναι, δεν ψήφισε. Στα, στα ψηλά του. Ναι, δεν ψήφισε. Ενώ υπήρχε κομματική πειθαρχία, ναι. που είναι το πιο. Το πιο σπουδαίο πράγμα... ποια ήταν η συνέπεια. Περίμενε. Στην κοινοβουλευτική δημοκρατία και εντός Βουλής όταν το κόμμα σου λέει ότι βάζω θέμα πειθαρχία, άμα δεν το τηρήσεις διαγράφεσαι. Αλλιώς δεν υπάρχει κοινοβουλευτισμός διαλύεται. Ναι. Σε αυτό βάζει ο Κασελάκης κοινοβουλευτική πειθαρχία ζητάει από όλους να ψηφίσουν το νόμο που φέρνει ο Μητσοτάκη. Για τον γάμο και τα λοιπά. Πόσο κόσμο έκανε κριτική σε αυτό το κομμάτι όμω, Ότι δεν έκανε. Οκ, έκανε κριτική, αλλά αυτό το έβαλε. Ότι δεν, έπρεπε... δεν ψηφίζει ο Πολάκη με τη δικαιολογία ότι πάνω από τα 300 μέτρα θα τον βρίζουνε. Mm. Δεν τον διαγράφει, δεν κάνει τίποτα. Άρα, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια άλλη σχέση μεταξύ του. Προφανώ, ο Πολάκης ήταν ο βασικό υποστηρικτή του Στέφανου Κασελάκη. Okay. Ε, να σου θυμίσω ότι και άλλου που είναι από αυτούς που βγαίνουν και υποστηρίζουν. Άλλοι, μάλλον για να πούμε λίγο. Που υποστηρίζουν τον Στέφανο Κασελάκη, επίση διαφωνούσε για την υπερψήφιση του γάμου χωρίς διακρίσεις. Είναι ένα κασίμα. Επίση διαφωνούσε. Θέλω να πω ότι η διαφωνία στο ΣΥΡΙΖΑ ήτανε, ρε παιδί μου τώρα. Όσο το έχουμε καλύψει, εσύ... Και δημοσιογραφικά, και φαντάζομαι. Καλά, Όλοι έχουμε <σκά>... παρακολουθήσει. Όχι, εννοώ ναι, του κρίκου άνθρωπου. Ε, λόγω τη κοινή ιδιότητα. Ε, οι άνθρωποι, ε, τη διαφωνία την είχαν στο αίμα του. Εγώ, μάλιστα, είχα πει κάτι αστείο κάποια στιγμή. Γέλασαν πολύ, αλλά βγήκε και λίγο αληθινό. Λέω αυτό να τον αφήσει μόνο του, θα διασπαστεί. <σκέντες> <σκέντες> Σαν αμοιβάδα ένα πράγμα. Α περάσουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον.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 Το μπουφάν χρειάζεται πλέον. Το φθινόπωρο έχει έρθει για τα καλά. Ψάχνουμε τι ιδανικέ επιλογέ για τι πρώτε δωσερέ μέρε. Μια επίσκεψη στα καταστήματα Λίτλ θα βρείτε ό,τι χρειάζεται. Ελαφριά γυλαίκα και μπουφάν. Ψηλέ και κοντέ γαλότσε για τι βροχερέ μέρε. Μην ξεχνάτε του μικρού μα φίλου. Μπουφαναδάκια σε πολλά σχέδια και χρώματα για να είναι και εκείνοι έτοιμοι για το φθινόπωρο. Όλα αυτά σε ποιότητα και τιμέ Νοσταλγικό δεν θα ξαναμιλήσω. Γιατί, Ρεφίλ, είναι. Είναι νοσταλλικό. Μια ολόκληρη εποχή, εποχή αποτυπώσει τη φωνή τη Ελπίδα, που σήμερα έχει γενέθλια. Ε, καλά. Ε, ε, και φωνάρα, έτσι. Φωνάρα. Ε, υ, υπήρχε μια μυθολογία την εποχή που είχαμε στείλει το, το, το μάθημα Σολφέ, ότι ο λόγο που δεν ήταν στι τέσσερι η Ελπίδα ήταν ότι η φωνή της ήταν τόσο πάνω από του άλλου που δεν μπορούσε να συμμετάσχει στον γκρουπ. <Τι> Με αυτή την όμορφη μουσική, να σα θυμίσω ότι ο εβδομαδιαίος μα διαγωνισμό είναι τρίημερο στα χανιά. Car motion. Unneck ε, lines. Θα πάτε στα χανιά χωρί κάρτα, χωρί εγγύηση, τίποτα. Δύο στρώματα προφάιλ της Greco Storm. Ε, κλιματιστικό Morris, τέρα. WiFi fi 9000 BTU Alpha 3 Plus χαμηλή κατανάλωση 5 διπλά εισιτήρια από Πειράγια Κρήτη με επιστροφή σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και αυτοκίνητο παρακαλώ η Ανεκλαίν σα σας ταξιδεύει τα καθημερινά προς τα Real player, RealPlayer μια λέξη realplayer.gr θα βρείτε το διαγωνισμό, θα ακολουθήσετε τις οδηγίες, κλήρωση Δευτέρα 7 Οκτωβρίου στον Νιφλή και Στάθη. Για αυτή την εποχή πριν από τα Χανιά, πέρα. Κάθε εποχή είναι πανέμορφα. Αυτή είναι εποχή, δεν Όχι έχει αποφασίσει. Όχι, αποφασίσει. Πρέπει κάποια εποχή να είναι πιο πανέμορφα από τα υπόλοιπα. Εμένα μ' αρέσει η άνοιξη. Παπα-πα το... πα, πα, με αυτού του κριτικού. Μ' αρέσει η άνοιξη το φθινόπωρο, καλύτερο από το καλοκαίρι. Γιατί ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίε πολύ. Τώρα θα κάνουμε σιγή. Πα μια καλημέρα. Προανήκηλε τον Νίκο φεύγουμε. Καλημέρα. Σε λίγη ώρα, μαζί σα, ο Νίκο Χατζηνικολάου. δυο χρόνια από τότε που έφυγε στα μάτια της κόκοδας mm. Τον έχουμε μέσα μας με τις μελωδίες του Εσείς να θυμάστε Οι ψεύτες πάντα λατρεύουν του όρκους Καλά εμείς τον έχουμε και για άλλο λόγο Γιατί εγώ τον έχω παρακολουθήσει να τρέχει αγάπη μου Να τρέχει Οι ψεύτες πάντα λατρεύουν του όρκους Κορνήλιος Και αυτό τέτοια μέρα έφυγε. Mm. κάθε βράδια τη γειτονιάς, τη ζυγιτονιά σου τα παιδιά. Με χοροϊδεύουν τα παιδιά σαν τρέχω στην ανηφοριά να σου χαρίσω μια φτωχή καρδιά. Κι όταν στην πόρτα σου μιλώ Τα σκαλοπάτια σου φιλο, Εσύ φοναζείς Διώξτε το τρέλο. θα την του τρέλου τη ρετσίνια μα πως να αντέξω τη δική σου απωνιά Πες μου δυο λόγια να σώθω πρωτούς τα για τρελαθώ δώσου μου το χέρι για να κρατηθώ κι όταν στη πόρτα σου μιλώ τα σκαλοπάτια σου φίλο, μη μου φωνάζεις διώξτε το τρελό